θα παραθέσω τώρα, δεν νομίζω να το έχουν όλοι υπόψη τους όσοι παρευρίσκονται είναι ένα πολύ χρήσιμο για όποιον ασχολείται με μεταφράσεις πολύ χρήσιμο site υπάρχει και φόρουμ Γενικώ όταν κάποιος έχει προβλήματα με όρους ας πούμε, και με τέτοια υπάρχουν διάφοροι που βοηθάνε έχει link για διάφορα εργαλεία μεταφραστικά κτλ. είναι ότι καλύτερο υπάρχει για όποιον ασχολείται με μεταφράσεις αυτό το, το site και forum Απλώ έχετε το υπόψη σα. Όπως και ε, υπάρχουν και εργαλεία, μεταφραστικά εργαλεία, που βοηθάνε τέλος πάντων, ε, έχουν διάφορες, ε, διάφορα βοηθήματα. Ένα από αυτά είναι το SDL Trados. Ε, και αυτό, απλώ. Α το έχουμε υπόψη μα ότι υπάρχουν δηλαδή, για όποιον ασχολείται με μεταφράσεις, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Μπορεί να το κατεβάσει σε trial 30 ημερών, υπάρχει και πιθανόν να το βρει και σπασμένο το SDL Trados, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα βρει link και στο site αυτό γι' αυτό. Να ναι, ε, καλά, Ντόρεντ. Yeah. Σε αυτό που πρόσφερα και ο Κωνσταντίνο κάτω, έχω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα να σβήσουμε ή να επεξεργαστούμε ένα suggestion που είχαμε κάνει στο Πούτο, Εγώ το προσπάθησα ε, αυτό. Πες, πες. Το προσπάθησα αυτό και από ό,τι βλέπω δεν γίνεται, αλλά μπορεί να κάνει δεύτερο suggestion. Οπότε μάλλον λύνεται το πρόβλημα. Τώρα μιλάει αδαπανίδα, έτσι, για πε Κώστα. Ε, ναι, αν δεν μου δεν ξεφεύγει κάτι ε, θα πρέπει να έχετε το, το privilege του review ουσιαστικά για να κάνεις, είτε accept είτε reject το suggestion. Ε, αυτό δεν το έχω ενεργοποιήσει. Ο λόγος είναι εξή ότι ε, καλό είναι να υπάρχουν τα suggestions και να ε, στο τέλος ε, να, ο coordinator, ξέρω εγώ, να παίρνει το να κάνει accept ή reject, προκειμένου να μην υπάρχουν ε, προβλήματα. Αν και τώρα που το σκέφτε να πω να δεν υπάρχει σε δυνατότητα, δηλαδή να υποβάλεις κάποια μετάφραση. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για τα ορθογραφικά λάθη, δηλαδή, να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε να κάνουμε suggest ε, και να είναι λίγο πιο γρήγορο. Ε, πιθανόν, να ε, Χρειάζεται να σας βάλω το review για να κάνετε accept reject το suggestion οπότε ώστε να μπορείτε να κάνετε καινούριο suggestion. Πάτω αυτό που προφώτης, εν μένει, είναι το πρόβλημα. Ε, Κώστα, για να πω την αλήθεια, είπες πάρα πολλά και δεν τα κατάλαβα. Εγώ τουλάχιστον δεν τα κατάλαβα όλα. Ε, συγκεκριμένα στην ερώτηση, εάν κάποιος reviewer θέλει να, κάνει, θέλει να κάνει αλλαγή, να κάνει edit το suggestion του, αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα ή όχι. Αν δεν μου ξεφεύγει κάτι, όχι. Edit δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Θα πρέπει να κάνει καινούριο. Ωραία. Αυτό. Αλλά από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να κάνει δεύτερο suggestion, πάρα πολύ απλά, έτσι, μπορεί να βάλει το δεύτερο suggestion που μπορεί να είναι κάτι από το πρώτο. Όπου μπορεί να βάλει και σχόλια. Δεν ξέρω αν ο reviewer έχει τη δυνατότητα σχολείων. Νομίζω έχει. Όπου μπορεί να πει ότι μην λάβετε υπόψη το πρώτο suggestion, λάβετε υπόψη το δεύτερο παράδειγμα. Ε, Ξεπερνιέται νομίζω αυτό το πρόβλημα. Νομίζω το πουτ λέει να έχει bug και όταν κάνει suggest το comment του translator δεν υποβάλλεται Ναι, ναι, ναι, ναι, σε αυτό νομίζω έχει δίκιο, ναι Αλλά εντάξει, θα μπορούμε να έχουμε υπόψη ότι θα παίρνει το τελευταίο suggestion Ναι, ας το πούμε έτσι τελικά ότι το suggestion το οποίο θα λαμβάνετε υπόψη από το μεταφραστή ή από τον δεύτερο προβρίντερ είναι το δεύτερο Πάμε ε, Καλώ ήρθατε στο σημερινό με την της ομάδα, Ομάδας Σεπτεμβρίου 2010. Ε, πρέπει να καλωσορίσω τον Άγγελο και τον Κωνσταντίνο που είναι καινούργοι στην ομάδα. Ε, ελπίζω να, να ε, παραμείνουν για πολύ καιρό και να μην, ε, μας εγκαταλείψουν όπως έγινε γίνει ε, με κάποια μέλη στο παρελθόν. Εδώ θα είμαστε αλλά θέλει λίγη βοήθεια, παιδιά. Ε, από βοήθεια, παιδιά, ότι πρόβλημα έχετε, ρωτάτε. Οκ. Okay. Ε, μπορούμε να... Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι πριν μπούμε στα θέματα της ατζέντας. Όχι, πως το πάνω, yeah. εγώ επιλέγω να ακούω περισσότερο, παρά να συμμετέχω για να δω πώς πηγαίνει η συζήτηση και τι συζητιέται. Κώστα, δεν ξέρω αν ένα θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι on the record ή off the record. Επειδή αυτό που είχα προτείνει για συναντήσεις μεταξύ του μεταφραστή και του reviewer ε, από ό,τι είδα γιατί στην πράξη φαίνονται ορισμένα πράγματα, δεν λειτουργεί και τόσο καλά, οπότε ήθελα να επαναπροσδιορίσω την πρότασή μου. Ε, φαντάζομαι ότι είναι όμω θέμα της agenda. Είναι? Ε, ναι. Ε, να το βάλουμε ε, στο ζητήσμα τώρα, να το έχουμε και εξαιρεστάζει. Εντάξει, καταρχήν βλέπω τελικά ότι είχε δίκιο ο Βαγγέλης αυτό που έλεγε ότι η συνάντη... ε, αυτό που είχαμε πει για με μεταξύ του, εγώ το είχα προτείνει συγκεκριμένα μεταξύ του μεταφραστή και, του... και του reviewer εγώ για παράδειγμα έπρεπε να κάνω συνάντηση με τον Γκάμπρελ μετά έπρεπε να κάνω συνάντηση με τον Βαγγέλη και μετά έπρεπε να κάνει με μένα συνάντηση ο, ο Ιβαν δεν... δεν είναι σωστό έτσι νομίζω ότι θα πρέπει αυτό ο οποίο του γίνεται review, ο ίδιος να είναι ο reviewer του μεταφραστή. Δηλαδή, εάν εγώ κάνω review στον Βαγγέλη, ο Βαγγέλης θα κάνει review σε μένα. Ναι. Οπότε, μέσα σε μια συνάντηση θα μπορούμε να λύσουμε τυχόν ε, διαφορετικές ερμηνείες και απόψεις περί της μεταφράσης. Ε, αυτό θέλω να από και δεύτερον, ότι... Όταν ε, γίνονται τα suggestion από τον reviewer, όλα αυτά για να κερδίσουμε χρόνο, για να μην αναλωνόμαστε σε, σε βλακίες, όταν γίνονται τα suggestion από τον ε, reviewer, έτσι, τα κοιτάζει ο μεταφραστής και, και τα περνάει και αν σε κάποια σημεία έχει αντίρρηση, που φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πολλά τα σημεία αυτά, αυτά και μόνο έχει στο μυαλό του και αυτά συζητάει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνεται συνάντηση, ώρας, ξέρω εγώ, να περάσουμε πάλι όλο το κείμενο. Απλώς, εκεί που έχει αντίρρηση ο μεταφραστής σε σχέση με αυτό που έχει κάνει suggest, ο reviewer, Αυτά και μόνο τα δύο-τρία σημεία συζητάνε κάποια στιγμή και έλειξε όπου μεταφραστής και, ο μεταφραστή είναι reviewer του μεταφραστή και συγχρόνω γίνονται, γίνονται και τα δύο. Αυτό απλώ ήθελα να πω. Νομίζω ότι ε, με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται σπατάλη χρόνο. Οκ, okay, απλά να, να επισημάνω κάτι. Φαντάζομαι να μην νοείς ότι το δεύτερο proofreading ουσιαστικά θα αντικαθίσταται από το review του αρχικού μεταφραστή. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μιλάω okay. ακριβώς γι' αυτό μιλάω. Οκ. Okay. Ε, βασικά με τον Βαγγέλη αυτό κάναμε. Είχε μαρκάρει κάποιε, ε, μόνο τις, ε, τα σημεία που θεωρησε ότι ήταν ε, προβληματικά στο review μου, ουσιαστικά, και πήγαμε, ε, μιλήσαμε πάνω σε αυτά. Ωραία. Απλώς ε, ας είναι κοινή αυτό, ότι κάπως έτσι θα λειτουργούμε. Ε, και, και το άλλο που είπα, ότι review, αυτός που κάνει review σε κάποιον να είναι και ο μεταφραστή τον οποίο γίνεται το review. Καταλάβατε τι εννοώ. Οπότε να καταλήξουμε στο ότι μετά από κάθε review θα πρέπει ο reviewer να επικοινωνήσει είτε με τον μεταφραστή είτε με τον πρώτο reviewer, στην περίπτωση που είναι ο δεύτερος, προκειμένου να κάνει ένα review στο review κατά κάποιο. Ε, Κώστα, ας μην εμπλέκουμε το δεύτερο review αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω καθαρά για το πρώτο review αυτή τη στιγμή έτσι, μόνο το πρώτο review. Ας περιοριστούμε σε αυτό και για το δεύτερο θα το συζητήσουμε. Ε, νομίζω ότι το λέω πιστεύω στο ίδιο. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά στη διαδικασία. Ε, ναι. Ναι. Ναι. Βέβαια. Απλώς το θέμα είναι πάντως σε μία συνάντηση έτσι, να γίνονται δύο δουλειές. Και επάνω μόνο στα βασικά σημεία. Δηλαδή η συνάντηση μεταξύ μετα... μεταφραστή και reviewer όπου θα είναι και το αντίθετο. Έτσι, να μην χρειάζεται παραπάνω από 20 λεπτά, να μην χρειάζεται, τα βασικά σημεία, έτσι, και τελείωσε. Δηλαδή, μην γινόμαστε και, μην γινόμαστε και πολύ τυπολάτρε και χάνουμε χρόνο, αυτό, αυτό είναι το θέμα μου. Οκ, okay, θα, θα το βάλω και στα Guidelines, στο Group, να το έχουμε υπόψη. Οκ, okay, good. Και ε, αν μου μου κάτι κάτω ένα review μετά για να, να μου πεις okay. Έγινε. Ε, δεν ξέρω αν κάποιο μέλος έχει κάποια, έντσι, κάποιο σχολείο πάνω σ' αυτό. Απλά να πω ότι οι παιδιά στην περισσότερη συζήτηση, αλλού λιγότερο. Σίγουρα είναι καλύτερα να είναι πιο μικρά τα review meeting, αλλά εξαρτάται και από το κείμενο, εξαρτάται από τα θέματα και προ συζήτηση. Τώρα, καλά είναι να. με την περισσότερη εμπειρία θα γίνονται πιο, πιο μικρά, νομίζω εγώ. τώρα είναι ζήτημα... Ναι, σίγουρα. σίγουρα. ας έχουμε... Εάν μου φαίνεται λίγο μπλέξιμο να, να γίνονται αυτέ τι συναντήσει, γιατί δεν υπάρχει στην πλατφόρμα του Google δεν υπάρχει υποδομή ξέρω εγώ να πει, να δει αυτό το μετέφερε αυτό το πρόσφυγμα που με το πρέπει να συναντηθούν, ξέρω εγώ. Δυστυχώ να έχει σε αυτό, αλλάξη και αυτό είναι και ολόπουλο ένα από το λόγο από το του λόγου χρήση του Workforce. Εκεί πέρα, ουσιαστικά γίνεται το, ε, το traceability, δηλαδή ποιο κάνει τι, οπότε. Όταν ο, ο Πουρου Φρίντερ πάει και παίρνει το, ε, το κομμάτι από το μεταφραστή, με το όνομά του, οπότε ξέρει ποιος είναι αυτός. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή που δεν, υπάρχει, ε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα το Workforce, ουσιαστικά αυτά τα ραντεβού μεταξύ μεταφραστών και reviewer καθοριστήκαν στο προηγούμενο meeting που κάναμε. Δηλαδή, στο meeting τώρα, κάποια στιγμή, όταν, όταν το τελειώσουμε, Μπορούμε να πούμε ότι εγώ θα πάρω review σε αυτόν, εσύ θα πάρει σε μένα αναζευγάρια δηλαδή, να κλειστεί ένα ραντεβού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε μέσω TeamSpeak. Κάτσε φορτία. Κάποιοι χρησιμοποιούν το workforce. Δεν το χρησιμοποιεί εσύ. Χρησιμοποιούμε λίγο. Δεν είναι Αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν, ναι. Εντάξει. Απλώ είπα για το πώ το κάναμε την προηγούμενη. Φορά. Okay. θα το χρησιμοποιήσω και εγώ. Να, θα, σου πω, θα, σου, θα, σου πω, θα σου πω το εξή ο λόγος που το λέει το εξή. το να περιμένουμε μέχρι το άλλο meeting, ως φορέ είναι ίσω είναι αργά. Δηλαδή, χάνουμε χρόνο. Ενώ, ας πούμε, εκεί πέρα μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή με το που αλλάζει κάτι, ε, θα το βλέπει ο άλλο και μπορεί να πηγαίνει μετά και να, ε, να, να σουσάνουμε σω, το χρόνο, ουσιαστικά. Εντάξει, εντάξει, εγώ απλώ επανέλαβα αυτό που κάναμε στο προηγούμενο meeting όπου φτιάξαμε ζεργάρια, reviewer, reviewer και μεταφραστές και κλείσαμε κάποιο ραντεβού. Απ' τη στιγμή μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά στο workforce δεν τίθεται καν θέμα λήξης, δηλαδή λήξης. Okay. Ε, πάντως δεθνόμενο δηλαδή, ότι τώρα ουσιαστικά θα, ε, θα κάνουμε κάποιο work assignment όσον αφορά και το newsletter για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε και το TVP site θα μπορούσε να γίνει αυτό σήμερα. Uh, να προτείνω κάτι πολύ εύκολο να γίνει. Ε, ο μεταφραστής με το πρώτο κείμενο, ή, οπουδήποτε, αφού τελειώσει την όλη μετάφραση, τελευταία-τελευταία λέξη της μετάφρασης, να βάζει το όνομά του, παιδιά. Είναι πολύ απλό. Και ο, και ο αυτός που κάνει review, πρώτο review, τελευταία-τελευταία λέξη τελευταία, τελευταία, τελευταία που κάνει τελευταία παράγραφο, να βάζει το όνομά του. Και το ίδιο και με τον τρίτο reviewer. Και απλά θα φαίνεται στο, και στο πούτου τα ονόματα. Είναι απλό. Εντάξει, αυτή είναι μια λύση, αλλά yeah, για να πω την αλήθεια, το γεγονό ότι εγώ έχω δυσκολία, είχα δυσκολία με το workforce όπω ήταν εστιαμένο, ε, την ίδια στιγμή λέω ότι θα πρέπει να, να το μάθουμε να το χρησιμοποιούμε και το workforce. Μπορεί να γίνουν συγχρόνω κι αυτά. Ε, νομίζω ότι έχει δίκιο ο όταν λέω ότι μέσω του workforce θα πρέπει να συντονίζουμε τη δουλειά μα. Να το κοιτάξουμε δηλαδή μέσα από εκεί καλύτερα. Ε, ναι, ναι, λοιπόν. Πάνω σε αυτό μπορεί να ακούσετε λίγο αντιφατικό, αλλά προσωπικά δεν θα συνιστούσα σε κάποιον ο οποίο είναι νέος τώρα ε, και δεν ξέρει το workforce να μπει στη διαδικασία ε, να το μάθει. Δηλαδή θα υπάρχει ένα learning curve το οποίο θα του πάρει κάποιο χρόνο και μετά από λίγο, δηλαδή ε, σε μία με δύο εβδομάδε το πολύ, θα έχουν περάσει στο project fork. Ε, έτσι, αυτό το estimate, αυτή την εκτίμηση κάνω. Οπότε δεν θα έχει νόημα να μάθει το ένα πρώτα και μετά να μάθει και το άλλο προς το παρόν. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση for case και τα άλλα νέα μέλη είναι να μου λένε εμένα προκειμένου να βάζουν τα ονόματα τους στα ανάλογα τάσκ, στα ανάλογα κέησης. Οπότε θα ξέρουν, ε, θα ξέρουν οι άλλοι ποιος το κάνει και θα, εάν χρειάζεται να ε, να βλέπουν αυτό, δεν μπορούν να μπαίνουν στο Workforce, να βλέπουν τα ονόματα των άλλων επίσης. Εντάξει, είναι κάτι, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, στο meeting. Να πούμε ότι εγώ αυτό, ο Άλεξ αυτό, ο Κώστας αυτό, ο Γκάμπριελ αυτό. Ναι, ναι, έχω, όπως όπως είπα, το 3 είναι Work Assignment στην Ατζέντα, οπότε εκεί δεν το κάνουμε αυτό okay. Οκ. Το, ε... το Project Work είναι ο διάδοχο του Workforce. ναι. ναι. Πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο απλοϊκό στα μέλη που έχουν τεχνικές δυσκολίες. Άρα να μπω στη διαδικασία να μάθω καλιά το Workforce. Ε, όχι. όχι να μην Ωραία. Οπότε καταμερίζουμε τη δουλειά μέσα από το TeamSpeak σε αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση. Έτσι. Και βλέπουμε μετά με το Fork πώς το Ναι, ναι. Θα σε παίρνω Οκ. Λοιπόν, οκ. Για πάμε παρακάτω. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο TGM Newsletter Report. Ε, αν δεν κάνω άλλαξε, τελείωσε το κομμάτι σου. Οπότε ουσιαστικά, ε, όλε τι μεταφράσει έχουν τελειώσει και έχουν γίνει και ε, κάποια κομμάτια review. Ε... Ακριβώ. Τελείωσα νωρίτερα το βήμα τη μετάφραση και μπορούν να γίνουν τα προφίλ πλέον. Ε, και εγώ επίση τελείωσα το δικό μου. Ε, Ετοιμάζομαι. Ε, Έχω κάνει κίνδυν, από του Εύαν. Okay. Ε, εγώ έκανα σε σένα Gabriel, δεν έκανα ε, review, ναι. Review στον Gabriel; ε, αλλά δεν έχω κάνει review στον Βαγγέλη. Ε, ναι, θα να πω και το δικό μου review από σένα ήταν επιτυχές και έγινε, ολοκληρω, ολοκληρώθηκε μια χαρά το πρώτο review. Σου άρεσε, ε. Πολύ ευχαριστημένος, πολύ ευχαριστημένος. Εγώ, Φώτη, δεν έχω τελειώσει ακόμα το δικό σου, αλλά αύριο θα έχω όλη την ημέρα ελεύθερη, οπότε από Κυριακή, Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα, όποτε έχεις ελεύθερο χρόνο, μπορούμε να συναντηθούμε. Ωραία. Ε, επειδή εμβόλυμα μπήκε το, το ζήτημα και του International Meeting, το οποίο ήταν ένα θέμα το, ε, που μας απασχόλησε, έτσι, αλλά και το, το site, και το, το, TV, το site TVP το οποίο μεταφράζουμε. Εντάξει, μείναμε λίγα πίσω στο newsletter, αλλά πιστεύω ότι τώρα μπορούμε παράλληλα να προχωρήσουμε και το TVP site, αλλά και το, και το newsletter, γιατί λίγα έχουν μείνει έτσι, δεν είναι, Κωστά. Ε, ναι. Το newsletter... Εντάξει, το newsletter έχουμε... είμαστε αρκετά ζεστοί για το newsletter, μας αρέσει πολύ γενικά. Και βασικά θα ήθελα να τον ίδιο Ζήλο για το TVP site. Ε, μα έβαλε καύσιμο που λέγει ο Τζίμαν, μα έβαλε fuel. Καλώ να λοιπόν. Κάνουμε το splitting μετά στο τρία βασικά. Όσον αφορά το TVP site. <laughs> όσα το TvP-Site. Συ, Κώστα, συγγνώμη που διακόπτω. Ε, τώρα, μια που συζητήσαμε για το TGM newsletter Progress Report, δεν θα ήταν καλό αυτά τα κομματάκια που έχουν μείνει για review να γίνει work assignment τώρα, αυτή τη στιγμή, να ξέρουμε ποιος τι, να τελειώνουμε με το newsletter. Τουλάχιστον το πρώτο review. Οκ. Okay. Εγώ έχω δουλειά με τον Βαγγέλη και έχω και δουλειά με τον Ιβαν. Ο Ιβαν θα κάνει σε μένα και εγώ θα κάνω στο Βαγγέλη. Ε, Κοίταξατε λίγα και τα υπόλοιπα, Κόσταν θέλει να, να το τελειώνουμε Τι έχει μείνει δηλαδή Ας τα πάρουμε ένα-ένα Λοιπόν, σας έστειλα κάτι στο chat Ουσιαστικά αυτή είναι η λίστα με τα tasks και ποιος έχει κάνει τι ε, Θα παρακαλέσω να δώσετε προσοχή στα ε, τελευταία δύο κόλουμους Δηλαδή σε αυτά που λέει Unassigned και Under First Proof Reading Εκεί αν βλέπει κάποιο το όνομά του που έχει κάνει κάποιο τάσκ και ε, δεν εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα. Άρας μου το πει. Ε, κάπου είχα δηλώσει, θα κάνω δεύτερο proof reading στο heading on the shoulders of giants. Άμα θέλεις πώς το θέτω. Ωραία, εντάξει. Τα πτέρες δηλαδή κόσα εδώ πέρα είναι ότι το tour, tour update θέλει ε, review από κάτω ξεκινάω και το Way of Science for Sustainability θέλει review. Και το. Ε, the, fear, the Bell Curve and the Limited Curve. And, and the Infinite Curve. Ε, Ωραία. Επίση, σημείωσε ότι το δικό μου έχει τελειώσει το πρώτο προβ και θέλει δεύτερο. Μην εμπλέκουμε το δεύτερο προβ ας Α δούμε εδώ πέρα το πρώτο προβ και θα τα δούμε για το δεύτερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα 300 είναι. Συγχωρείτε, έκανα κάτι. Ε, Πε τα με αυτά τα 3 φωτεινά, λοιπόν. Uh, the sphere, the bell curve and the infinite curve. Έτσι, αυτό θέλει proofreading. Ποιο το παίρνει, Άντε, το παίρνω εγώ. Εντάξει, Άλεξ. Οκ, πάω Έχει, έτσι. Έτσι. να το βάλω στο workforce. Κάτσε, κάτσε, βρήκα. θα το πω. Φράγκ, Εγώ το μετέφρασα. Λοιπόν, Ιβάν παίρνει το πρώτο που φορεί την τουβουσφαίρα εν βάλει καιρό. Επόμενο. Ε, το, base, το basic economic problem, το οποίο το έχει, είναι το δικό μου αυτό που έχω μεταφράσει εγώ και το έχει ο Ιβάν, ναι. Ε, μετά είναι το Way of Science for Sustainability το οποίο αναζητά reviewer Να τα πάρουμε, να τα πάρουμε ένα, ένα για το πρώτο proofreading πιο δεν έχει γίνει και να το κάνουμε assign σε κάποιον Ναι ε, ουσιαστικά αυτό κάνω ε, έχουν γίνει τα proofreading στα υπόδειμπα, Κώστα Τρία είναι, unassigned ε, κάτι για τρία Το way of science ε, δεν είναι νομίζω το Ναι και το way of science, αυτό, αυτό θα λέγαμε μετά Το way of science και το tour update Παριν εγώ το πρώτο proofreading το way of science Cities and conflicts. Ε, Μισό το, το. TVP tour, το πήγε κάποιο. Όχι, ακόμα. Ναι. Βαγγέλη, το δικό σου δεν είναι αυτό το Cities and conflicts. Ναι. Okay, Οκ, οπότε αυ, ναι, αυτό το έχω εγώ. Το Way of Science, είπαμε. Ε, το ο... Way of Science πάει στον Άλεξ για πρώτο proofreading. Ωραία. Ε, λοιπόν, TVP tour update. Ποιο θα πάρει το πρώτο proofreading. Ε, φώτη, Μια, ε, μιας και θα συναντηθούμε δεν το παίρνεις εσύ, ούτως ή άλλως τίποτα, πέντε λεπτάκια, 10 λεπτάκια θα σου πάρει, νομίζω είναι απ' τα πιο εύκολα. Έγινε, το πήρε. Οκ. Okay. Στον Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο αναπτέθηκε κάτι. Ε, ο Κωνσταντίνος και ο Άγγελος, ε, αν θέλουν να πάρουν κάτι, ε, το λένε έτσι. Ε, αν δεν έχουν διάθεση χρόνου, μπορούμε να δώσουμε κάτι. Υπάρχει χρόνο χρόνος και διάθεση. Δώστε δουλειά. Οκ. Okay. Το ίδιο δηλάνω και εγώ. Okay, yeah. Οκ. Ε, έχουν γίνει τώρα τα assignment. Θα τα δούμε στο TVP site. Έτσι. Απλώς θέλαμε και yeah, μια θα... κουβέντα από εσά. Ωραία. Να, να, ε, να κάνουν τα παιδιά κάποιο δεύτερο proofreading. Να... Ε, δεν ξέρω αν έχουν κάποια πρότιμηση ε, αν έχουν κοιτάξει τα άρθρα του, του, του newsletter καθόλου. Ναι, εγώ έχω ρίξει μία μάτια. Ε, και εγώ έχω ρίξει μία μάτια, έχω διαβάσει μερικά. Ε, κάτι, κάτι θα ήθελα να πω εδώ πέρα για το δεύτερο προβρήντιν. Ε, θεωρώ θεωρώ αυτό ο οποίο θα κάνει το δεύτερο προβρήντιν θα πρέπει να έχει αρκετή σχέση με το θέμα. Ε, αυτό δεν είμαι εγώ ούτε κανείς που θα το κρίνει. Εσείς οι ίδιοι, Άγγελε και Κωνσταντίνε, θεωρείτε ότι έχετε αρκετή εξοικείωση ώστε ε, να κάνετε το δεύτερο προβρήντιν με τα αγγλικά. Να πω την αλήθεια, μένα το πρόβλημά μου δεν είναι τόσο τα αγγλικά. Περισσότερο είναι το διαδικαστικό κομμάτι. Δηλαδή, εντάξει, θα κάτω να το διαβάσω εγώ το κειμένο και να διορθώσω πια λάθη. Ε. Αυτό που θα διορθώσω θα το στείλω πού, θα το δει ποιος. Αυτά δεν έχω καταλάβει ακόμα. Οκ. Okay. Αυτό που θα πρότεινα καταρχήν θα ήταν για τον Κωνσταντίνο και για τον Άγγελο να μην εμπλακούν σε δεύτερα προφρύντινγκ. Ας ε, κάνουν ε, καταρχήν κάποια μετάφραση και στην πορεία τα βρίσκουμε. Αυτή είναι η πρόταση μου Κώστα, αν κάποιος διαφωνεί σε αυτό. Ε, μετάφραση όμω πιο, γιατί τα περισσότερα πούμε, και στο newsletter και στο TV site είναι ε, από αυτά που επίλυνται λόγος πάντων για προφρύντινγκ. Ε, δεν υπά... είναι, είναι όλα μεταφρασμένα στο TVP, Κοίταξε. Αυτά που δεν έχουν μεταφραστεί είναι τελευταία στην priority list. Οπότε. σω να γίνει πρώτο που φύγει την. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Η ομάδα μετάφραση δουλεύει... Δουλεύει... Πώς... δουλεύει κάθε φορά σε συγκεκριμένα projects. Δηλαδή, τώρα αυτή την περίοδο δουλεύουμε σε συγκεκριμένα πράγματα να αυτή την περίοδο δουλεύουμε συγκεκριμένα στο newsletter στη δεύτερη έκδοση και στο site www.divinusproduct.com Ναι, επειδή λέτε ότι θα ήταν καλύτερα εμείς σαν νεότεροι να κάνουμε κάποια μετάφραση σε πρώτη φάση, σκέφτομουν μήπως από το βιβλίο το Designing the Future, αν δεν έχετε ασχοληθεί σαν ομάδα ακόμα ή έχετε ασχοληθεί σε κάποιο επίπεδο, μήπως κάποια κομμάτια από εκεί. Να κάνω και εγώ μία σχετική ερώτηση, παιδιά, για το Shoulder of Giants. Πρώτον, ε, κάποιος το είχε πάρει ή μήπω κάνω λάθος, γιατί δεν δε θυμάμαι. Όποιος έχει πάρει το πρώτο proofreading παρακαλώ να πει. Ο Βαγγέλης το πήρε και έχει γίνει. Ε, εντάξει, καλύφθηκε Γκάμπριελ. Ε, ε, ε, ε, ναι, καλύφθηκα. Ωραία. Επειδή έθεσε θέμα. Ο Άγγελο ε, για, για τον οργάνωση τη δουλειά, συντονισμό τη δουλειά και τα priorities. Ε, υπάρχει συγκεκριμένο λόγο, Άγγελε, για τον οποίο ασχολούμαστε με αυτά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λόγο, δηλαδή, συγκεκριμένος για τον οποίο ασχολούμαστε με, το, με τη μετάφραση του TVP site και το newsletter, το οποίο υπάρχουν, δηλαδή, συγκεκριμένα deadline. Ε, καταρχήν να σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου, το design in the future θα μπορούσα να μπει να πει αμέσως μετά, αφού ολοκληρώσουμε τη δουλειά αυτή, να μπει ε, άμεσα ως, ε, ως priority. Δεν έχω καμία αντιλήση σε αυτόν τον σύγχρονο. Έχω μία μικρή εγώ. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια άλλα πιο σημαντικά για μεταγρασμό το Alvis Orientation Guide. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη προτεραιότητα. Ε, όπω το έχει βάλει και ο Τζίμα Βασκα στο, στο παγκόσμιο, αλλά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό το design in the future. Ναι, εντάξει, εγώ η πρότασή μου ήταν αυτή, ότι θεωρώ σημαντικό το, το Design in the future και επιμένω σε αυτό. Αλλά ε, εφόσον τελικά κριθεί ότι θα πρέπει να κάνουμε το Activist Orientation Guide, ε, κανένα θέμα. Απλώ την, ε, την γνώμη μου, λέω. Ε, περισσότερο ήθελα να εξηγήσω με ότι τα priorities γίν, ε, γίνονται με, για κάποιο λόγο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προτεραιότητε για κάποιου λόγου. Αυτό ήθελα περισσότερο να πω. Okay. Συγγνώμη, επίσης να, να, πω και εγώ, ε, να πω και εγώ, αν είναι ε, το τι δίψο θα το δώσουμε προτεραιότητα, να δώσουμε κάποια κομμάτια στον Άγγελο και στον Κωνσταντίνο από εκεί, για αρχή, για πρώτη μετάφραση. Ως νέο μέλος πάντως εγώ λέω σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, εντάξει δεν παίρνω προβουλία να πω αυτό και εκείνο. Ό,τι μόνο θέσατε είμαι έτοιμο να ασχοληθώ. Υπάρχει διάθεση και χρόνος. Κώστα, ε, να μπούμε λιγάκι για το TVP site και το και Progress Report. Αν έχουμε τελειώσει με το newsletter, και για το και work assignment, επειδή αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θα πω και κάτι άλλο. Ε, ε, άρα δεν θα μιλήσουμε για δεύτερα proofreading για το newsletter. Όσοι με τα δεύτερα newsletter, για να δώσουμε προτεραιότητα στο TVP site. Έτσι, Το δεύτερο proofreading θα παγώνουμε για το newsletter. Κώστα. Ευχαριστούμε παιδιά που δεν μιλά, απλά θα κάνω κάποιο διεκτικό page για το TVP site. Ε, ναι, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο ε, να πάρει κάποιο δεύτερο proofreading, ο Γκάμπλη, ας πούμε, να πάρει το ε, Sarm of the Soldiers of Giants. Oh. Ναι. Ε, αλλά, διαφορετικά, θα μπορούσαμε να περάσουμε στο, στο TVP και να κάνουμε ανάθεση και θα μπορούσαμε και τα παιδιά να πάρουμε κάποιο πρώτο proofreading. Οπότε απλά, να συζητά... π, ο, ο, ο, ο, απλά να πω ότι όπου βλέπετε το όνομα του Φώτη στο στη λίστα που έστειλα, τώρα δεν είναι απαραίτητο γιατί του είχα κάνει assignment όλο το technology, οπότε ίσω κάποιο κομμάτι θα μπορούσε να το πάρει κάποιο άλλος. Μισό λεπταγικός. Είναι εκκρεμότητα αυτό. Παγώνουμε το δεύτερο proofreading του, του newsletter. Αυτή τη στιγμή ή μπαίνουμε στη διαδικασία. Ένα-ένα να, να τα πούμε. Ήδη έχουν πάρει κάποια άτομα το πρώτο proofreading. Έτσι. Ε, αν πάρουμε και ο κάμπλ του δεύτερα, αν το θέλει, είμαστε, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποια ανάθεση για το, το TVP site. Με λίγα είναι. λόγια απαγώνει το δεύτερο προβλητικά, το ίδιο. Δεύτερο, Ωραία. Το παγώνουμε και το, και το βλέπουμε στην επόμενη συνάντηση, το δεύτερο proofreading. Αλλά το assignment έχει γίνει για, προ, για το πρώτο proofreading και είμαστε καλυμμένοι μέχρι την επόμενη συνάντηση. Στην επόμενη συνάντηση συζητάμε για το δεύτερο proofreading. Έτσι ναι. τώρα και, Έτσι δεν είναι. Οπότε τώρα ε, λέμε. Για το, για το, το δεύτερο TV και τέλο. Ναι, ναι. Οπότε υποτίθεται ότι την ε, μεθεπόμενη Παρασκευή θα πρέπει να είναι έτοιμο. Μέχρι την μεθεπόμενη Παρασκευή. Θα πρέπει να είναι έτοιμο το newsletter, όπου ναι, είμαστε και ναι. στο deadline. Ναι. Είμαστε και στο deadline, έτσι. Οπότε, ε, λέμε τώρα για το TVP site. Έτσι, Κώστα. Ναι. Είστε ε, να, για... μια ματσιά στη λίστα. Με Βέβαια στη λίστα, μόνο το πρώτο, το What Can You Do, είναι ελεύθερο για πρώτα προς reading. Όλα τα άλλα προς reading, τα πρώτα έχουν ολοκληρωθεί. Για το VP πάντα, έτσι. Να βάλουμε τη λίστα σε ένα type του δημή. Παρατήρησα ναι, ότι στο workforce το FAQ ε, φαίνεται να είναι under first proofreading, ενώ στο, στο puto δεν έχει ολοκληρωθεί το translation. Ναι. Ε, στο συγκεκριμένο λόγο ήταν ο εξή. Ε, είχε γίνει split μεταξύ δύο ατόμων, ε, του Βαγγέλη και του Σίμου, και ο ΣΥΜΟΣ έκανε μετάφραση το ένα μικρό κομμάτι στο τέλο και ο Βαγγέλης είχε αρχίσει το, το proofreading. Ήταν λίγο μπλήξιμο κατάσταση γι' αυτό. Οι πρώτος 15 ερωτήσει έχουν γίνει proofreading, το πρώτο. Θα πρέπει μάλλον να το σπάσω αυτό σε δύο υποκέησεις υπο για να γνωρίζουν οι άλλοι τι παίζει. Οκ. Okay. Θα μπορούσε κάποιο από τα καινούργια μέλη να, με, να ξεκινήσει από εκεί. Σύμφωνο. Οκ. Okay. Ε, λοιπόν, ε, δεδομένου ότι, λοιπόν, ας πάμε το φακ πρώτα. Ο Άγγελος ή ο Κωνσταντίνος. Δεν είπαμε να θα τα αφήσουμε για το τέλος του φακ ή είναι... έχουμε άλλα που Ε, εντάξει, αυτό πρότεινα εγώ, αλλά εντάξει, αν εσείς θέλετε να, να γίνει το κουφακ, δεν, δεν, ε, δεν έχω πρόβλημα. Όχι το πρότεινα, από την άποψη ότι, για κάποιον ο οποίο τώρα μαθαίνει το σύστημα και ξεκινά με τη μετάφραση, είναι καλύτερο να ξεκινήσει με μετάφραση για να εξασκηθεί και μετά να πάει στο proofreading. Συμφωνώ απόλυτα. Okay. Έχουμε κι άλλα για μετάφραση όμως πριν το fak. Μονάχα να άλλα έχουν γίνει οι μπαγγέλια. Το ASEAN και το FAC είναι μόνο. Α, okay. right. οκ, ε, το Relax. Οπότε, Άγιο Κωνσταντίνο για το fak. Μπορούν να το πάρουν και οι δύο, α. έχει αρκετή δουλειά. Ναι, αυτό λέω να θα να το πάρουν και οι δύο. Το το ΦΑΚ. Οκ. Okay. Ε, απλά πρέπει να το σπάσω σε κείς για να ξέρουμε ακριβώ τι γίνει Επειδή φαντάζομαι ότι δεν έχουν καθόλου εξοικείωση, τα δύο μέλη ο Άγγελο και ο Κωνσταντίνος, ε, δώσε ένα link τώρα για να... να έχουν μια οπτική επαφή με το όλο θέμα, Κώστα. Στο Pootl, παιδιά, καταφέρατε να εγγραφείτε πρώτα απ' όλα. Σε ποιο? Ε, στο Pootl. Αν δεν ξέρεις γιατί μιλάω, να καλό είναι να σου εξηγήσουμε τώρα. Α, όχι, όχι. Έχω κάνει λογαριασμό εκείνα. Μου είπε ο Κώστας. Μισό λεπτάκι να το δείτε κιόλας, παιδιά. Λοιπόν, το, το νούμερο σας να είναι το κομμάτι του fax, στο Pootless, το TVP site. Εκεί πέρα πάνω θα το Απλά πρέπει να, να δούμε από ποια ερώτηση και μετά θα πρέπει να πάρει ο καθένας. Γιατί και η μετάφραση έχει αρχικά από κάποιον ο οποίο το έκανε λίγο τυχαία. Δηλαδή έπαιρνε μία ερώτηση από εδώ, μία ερώτηση από εκεί. Βαγγελί, δεν ξέρω να θυμάσαι ποια ερώτηση ήταν η αρχή που δεν έχει μεταφραστεί. Ε, είναι γύρω στο 380-360, ακόμα δηλαδή. Δεν το πιστεύω, είναι τεράστιο. <laughs> πω πω. Αλλά υπάρχουν διάμεσα κομμάτια που είναι μεταφρασμένα ο παλιά. Κατήρθε το χαρά. end. Επειδή ξέρω που σταματάει, θα ζεστίλει. Ε, μέχρι κάποιο σημείο δεν έχει κανεί. Ε. Έχω κάνει μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά... Παιδιά, αν ξεκινήσετε από το τέλο, θα δείτε ότι μετά από ένα-δύο items, αρχίζει και είναι ότι να Κάποια έχουν μεταφραστεί, κάποια άλλα έχουν μείνει αμετάφραστα. Ε, τα βλέπω λίγο, Μαντάρα. Ναι, αλλά ξέρω Άρασε. ποιο σημείο γίνεται αυτό. Θα σου πω, περίμενα. Αυτό, αυτό πράγμα. Άρα αυτό το πράγμα έχει πολλή δουλειά. Έχει, ναι, έχει δουλειά. Εγώ νομίζω θα πρέπει και άλλοι να εμπλακούνε. Όχι, όχι, δεν έχει τόσο πολύ φωτή. Οι αμεταφούστες μετά... λέξεις είναι 3.000. Παιδιά, παιδιά, Δεν νομίζω. έχει πάρα πολύ. Θα πω κάτι. να που είναι και άλλοι στο φάκ. νομίζω μόνος και μόνος που τους στα παιδιά να κάνουν το για να, να μετάφραση και να μπουν στο ολοκλήνο. Οι που έχουμε είναι διαφορετικές. Συγγνώμη, ε, μήπω κάνω λάθος. Αυτό δεν είναι κομμάτι του TVP site? Ναι, αλλά εάν θυμάσαι τη λίστα που είχα φτιάξει και στο group, είχα κατηγοροποίησει τα κομμάτια με βάση την προτεραιότητα να και με βάση το υπάρχει ήδη online. Και αφού όλα τα υπόλοιπα είναι μεταφρασμένα και, έχουν και γίνει, έχει γίνει και proofreading και λείπει αυτό, δεν είναι αυτό προτεραιότητα. Ε, κάτι που ε, διαφεύγει. Το, το, ναι, με στο ναι, έλεγα το εξή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, υπάρχουν κάποια κομμάτια μεταφρασμένα στο site online. Αυτά τα κομμάτια δεν έχουν ε, γίνει proofreading από εμά. Έχει γίνει το πρώτο σε, σε κάποια έτσι. Θα πρέπει να γίνει δεύτερο proofreading για να ανέβουν όσο το συντομότερο, προκειμένου να υπάρχει αξιόπιστη και έγκυρη μετάφραση online. Από εκεί και πέρα μετά, προκειμένου να δίνουμε συνεχέ progress, το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τα υπόλοιπα είναι, θα πάρουμε τα πιο ε, σύντομα πρώτα, τα πιο μικρά κομμάτια, προκειμένου να τα τελειώνουμε και να τα περνάνε online ε, first, σε first-come, first-served basis, δηλαδή όπω τα μεταφράζουμε, να μην χρειάζεται να το τελειώσουμε ολόκληρο. Ναι, ναι, εντάξει, το κατάλαβα τη ε, Κώστα, ε, αναλαμβάνω δεύτερο προφ για το πρώτο ε, site θέμα που έχει περισσότερη προτεραιότητα. Εσύ έχει αυτή τη λίστα, εγώ δεν την έχω μπροστά μου. Πε μου ακριβώ ποιο είναι το πρώτο-πρώτο και θα κάνω δεύτερο προφ reading. Εμεί δω για το TVP, FAQ, να δώσουμε στα παιδιά. Ναι, α το δούμε όσοι αυτό πρώτα. Όσοι έχετε λάβει ε, assignment για μετάφραση ή reading, μπείτε στο so Type With Me για να για να ξεκαθαρίσουμε τίποτα τα πράγματα να μην μείνει τίποτα χωρίς ε, assignment. Είναι το link που είναι στο chat. Και μια ερώτηση, ε, και ο Κωνσταντίνος και ο Άγγελος έχουνε πάρει τα privileges για, για edit στο poodle. Εγώ ναι. Εγώ ναι. Άγγελε. Άγγελε. Τι νοηθούνται. Ε, Λαμβάνει ένα email το οποίο σου δίνει τα προνόμια να μπορείς να... Να κάνει edit. έχει λάβει τέτοιο email. Α, για το, το password και τα λοιπά, ναι. Εντάξει, άρα μπορεί να κάνει edit. σου δίνει η δυνατότητα επεξεργασία κειμένου έτσι. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, εντάξει. Κώστα, για όταν τελειώσει, δεν ξέρω αν είσαι απασχολημένο, αλλά όταν τελειώσει, όχι ένα, αλλά δύο θέματα καλύτερα. Δύο θέματα για proofreading από το TVP site που μπορώ να κάνω. Κα... Πιστεύω, βασικά, ότι δεύτερο προφρύντινγκ, αν δύο μπορούν να πάνε, ο καθένα μπορεί να πάρει δύο στο δεύτερο προφρύντινγκ. Ε, ναι, γι' αυτό το είπα. Ναι, σωστό. Ε, να έλειψω και το Βαγγέλη. Βαγγέλη, θυμάσαι κάποια, το που σου είχα πει ότι ο Σήμος τελικά δεν θα το κάνει μετάφραση και μπορείς να το συνεχίσεις, το έχεις συνεχίσει καθόν. Το έχω συνεχίσει, ναι, και το έχω φτάσει μέχρι το 410. Ναι. Ε, Συγγνώμη, το, το what you can do, ποιος, πέρι, ποιος έχει πάρει το πρώτο προβρίδιν τώρα, το πρώτο στη λίστα. Όντως, δεν βλέπω κανείς να το έχει πάρει στο Workforce. Ναι, αυτό βλέπω. Ναι, είναι μικρό έτσι. Λοιπόν, για τα παιδιά του Αγγέλο και τον Κωνσταντίνο, έστειλα το link που είναι η αρχή, το 410, για το από εκεί που θα αρχίσει να κάνει μετάφραση. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάρει τα... Επειδή είναι 490, μπορεί να πάρει μέχρι το 450, και από το 450 και να πάρει κάποιο άλλος. Να πούμε, Αγγελό. Αυτούς ως... τους... Αυτούς τους... Αυτούς τους πω να πω να πω ακριβώς βλέπουμε. chat που έστεινα. Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι τώρα. Ε, εκεί που λέει items, πάνω πάνω, 410 του 419. Α, ah, οκ, okay, ναι, ναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι οι παράγραφοι. Τα κομμάτια. Όταν πούμε άγγελο 410 μέχρι 550 και οστατίον 450 μέχρι τέλό. Μέσα. Εντάξει κατονεί. Ενδιάμεσα ε, παιδιά το... θα βρείτε παιδιά, θα βρείτε κομμάτια που είναι ήδη μεταφρά. Μεταφρασμένα κανονικά ή φάζει. Είναι κανονικά μεταφρασμένα από, από παλιού μετάφραση. Εντάξει, αυτά, Εντάξει αυτά... αυτά στα θεωρήσουν ότι είναι να... αυτά τα κομμάτια να κάνουν review ας πούμε, έτσι, που θα βορούν μπροστά. Όχι, καλύ... όχι, καλύτερα να τα αφήσουν όπως είναι. Βαγγέλη, δεν ακούγεται. Να... να τα αφήσουν δηλαδή, όπως είναι, Οκ. Ναι, όπως είναι. Okay. Ναι, όπως είναι. Okay. οπότε νομίζω έκλεισε αυτό το Έ... θέμα. Έκλεισε εγώ 4.10 με 4.50 και τα υπόλοιπα ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνα. Ε, να με βοηθήσετε λίγο εδώ. Εγώ αρχικά στο Πούτλ δεν είχα βάλει ε, στα ενδιαφέροντά μου το, το site. Το, προσθε... το προσέθεσα μόλις τώρα, γιατί είμαι μέσα στον λογαριασμό μου στο Poodle, Αλλά βλέπω ότι μπαίνοντας ε, στις σελίδες όπου είναι το κείμενο, το αγγλικό και το προς μετάφραση, ακόμη δεν μπορώ να κάνω επεξεργασία. Είναι θέμα ανανέωση. Αυτό να να γίνει δεκτή... Η αλλαγή μου. Μίσω να δω τα, τα privileges μία. Κατέχνε κάνει με τα privileges Κωνσταντίνα. Θα δούμε τώρα. Μια κάνουμε φρέσκο Κωνσταντίνα. Ωραία. Τώρα μου εμφανίζεται ε, link επεξεργασία. Οπότε εγώ είμαι διατεθειμένος να κάνω από το 450 μέχρι το τέλος. Οκή, Ωραία. Θα, θα φτιάξω το workforce. Και τα ανάλαγα και εσεί που θα το σπάνε για να ξέρουν ποιο έχει κάνει τι, ούτω ώστε να διευκολυνθεί με τον ιό. Οπότε μην σα απασχολεί το workforce. Μα προ το παρόν δεν ασχολούμαστε εμεί, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, προχωράμε στα, στα υπόλοιπα για το proofreading. που κάνει τι στο TVP site, ναι. Ναι, ναι. ναι. Uh, Κώστα, να σα ρωτήσω κάτι. Το essay uh, και το. Uh, δεν είναι μεταφρασμένα. Τα έχει να λάβει κάποιος. Μετά, μετά. Έχουμε άλλα πρώτα να κάνουμε. Παιδιά, να κάνω μια, ε, μια ερώτηση. Από τα μένη εκτός από τον και τον Άγγελο. Το, το email που έστειλε στον group για, για την προτεραιότητα αυτών των tasks ε, και τα cases ε, στο Team P-Side, πόσοι το έχουν διαβάσει. Εγώ. Και εγώ το έχω κοίταξει. και εγώ το ξέχασα τελείως. Θα το ρίξω μια ματιά τώρα. Κώστα, μπορείς να το ξαναποστάρεις και type που ειδνή. Θα ξαναφίνησουμε. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το FAC. Ε, βλέπω ότι από το 450 και πέρα, ε, κάποια κομμάτια είναι ήδη μεταφρασμένα. Και κάποια άλλα τα περισσότερα είναι κενά. Εγώ, να τα κοιτάξω όλα από το 450 μέχρι τέλος, μεταφρασμένα και μη. Ε... Όχι, όπως είπε και ο Βαγγίλης, κοίταξε μόνο αυτά που δεν έχουμε μεταφραστεί και μετέφρασε τα αυτά, θα τα κάνω η μετά. Οκ, okay, επειδή δεν το άκουσα, εντάξει, θα κάνω μόνο τα, τα κενά. Θα συμπληρώσω τα κενά. Είναι, hey, hey. Κώστα, καταρχήν, το πρώτο, το πρώτο proofreading του What You Can Do, που έχεις κάνει τη μετάφραση εσύ. Ωραία, παιδιά, να γράψεις όταν υποειθμίω ποιο είναι και παίρνει κάτι για να τα βάλει μετά από στο workforce, αν είναι. Εγώ θα πάρω Proof στο στο Banners και στο Research Center, διότι είναι ο και ο, και ο Ιβάν, με τους οποίους ούτω ή άλλως θα έχω κάποιο ραντεβού. Ε, Μισόφωτη, ε, είχα ένα μπέρδομα, θυμάσαι που είχ, ε, πρώτα πρώτα είχα... Πρώτα απ' όλα το email, το email που έστειλε για το τι site, τα είχες διαβάσει στον Ναι. Σίγουρα. Τώρα, με αμφισβητείς, Uh, δεν τα βρίσκω Κώστα. Uh, είναι αυτά που έγραψε. Έκανε uh, «Clip with me» ή… Yeah, ε, μίσω να τα βράζω, να σας τα στείλω. Ναι, yeah, αυτά που ζητάει το κόσμοί. Αυτά που ζητάει το κόσμοί είναι τα priority της. Oh, οπότε, εγώ παίρνω τα δύο πρώτα, Κώστα, για «Proof reading. Τα δύο πρώτα που είναι 1 και 2. Τα γράφω τώρα. Το 0 και το 1, εννοεί. Ναι, ήταν αυτό. Δεν ακούσεις. Παίρνω το 0 και το 1. Τα πρώτα πρώτα ε, στην πρώτη εθένα στη λίστα. αν δει τη λίστα που έστειλα πιο πριν από το Workforce, αυτά τα έχει κάνει πρώτο Pro-Feeding ήδη ο Ιβάν. Οπότε μπορεί να πάρει στο δεύτερο από εκεί. Ε, ναι. Και επειδή έχω πάρει τα τρία πρώτα, θα ήταν προτιμότερο για να μην μπερδευόμαστε περαιτέρω να πάρει κάποιο τα τρία πρώτα πάλι μαζί για να έρθει απευθεία σε επικοινωνία μαζί μου, με ένα άτομο. Δεν είναι πολλά, μην φοβάστε. Ε, Εννοεί για... Ε, για, για δεύτερο. Εννοεί για δεύτερο προφίλ, τα τρία πρώτα. Ακριβώ. Ε, τα παίρνω εγώ και τα τρία. Τα τρία πρώτα. Θα σημειώνω τώρα. Κοιτάβαλα, να κάμουμε στο τέλο Οπότε, για δούμε τα, τα παρακάτω, κοιτάμε τη λίστα με τι προτεραιότητε, μετά κοιτάμε τη λίστα για σε τι κατάσταση βρίσκονται και αναλόγως ε, κάνουμε ανάθεση, όπως κάναμε τώρα. Ε, εσύ, Evan, είπες να κάνεις στα τρία, έτσι? Εγώ, ΝΑ ε, Και την πρώτη μετάφραση? Δεν έχω ιδέα. Ήταν an ε, όταν πήγα να το κάνω. Ε, okay, οκ. Οπότε, απλά μεταξύ μας θα το δούμε. Θα να τα κάνουμε μαζί με τον Λέτερ. Μια χαρά. Ε, Βαγγέλη, το είμεις και προπόσταση, το έχει κάνει πρώτο προφήτη με εσύ, τελειωμένο, έτσι. Ναι. Yeah. Ωραία παιδά, Ποιο παίρνει το δεύτερο σ' αυτό. Είναι, είναι και τη δουλειά για ένα άτομο, Βαγγέλη. έτσι και έτσι. Δεν ξέρω. Όχι. Ένα άτομο το βοκάζει. Οκ. Okay. Ποιο θα το πάει. Μουα. Κώστα ερώτηση, η δεύτερη λίστα για από κάτω, ε, δεν έχει γίνει πρώτη μετάφραση. Να τελειώσουμε πρώτα με την ε, πρώτη λίστα, η οποία είναι αυτά που είναι ανεβασμένα στο site. Γιατί έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα. Οκ. Okay. Ε, κάτσι μισό, Βαγγέλη ε, δεν έχεις κάνει proofreading στο Amstead Proposals και ο άλλο γράφει στο Type With Me ότι δεν έχει γίνει. Δεν θυμάμαι, πρέπει να κοιτάξω στο Workforce. Ε, στο Workforce είναι από τη λίστα που έκανα εγώ πέρα από πάνω ότι έχει τελειώσει το Profit από σένα. Εδώ δεν το έχω κάνει, άμα το έχω γράψει εκεί, δεν το έχω κάνει. Οκ, Άλεξ, ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε. Το γράφει ο ίδιο ο Βαγγέλη στο Type With Me. Στο Ames Proposals, πρώτο proofreading από Βαγγέλη, 4WP. Ε, εννοείται, μάλλον εννοείται εννοεί, το τελείως. Αχ, ah, εξαιριστή Βαγγέλη, καλύτερα να γράφουμε μόνο ε, τι θα κάνουμε, όχι τι έχουμε κάνει στο TimeWithMe, για να μην μπερδευόμαστε. Για να ξέρουμε ποιο έχει κάνει τι και τι έχει γίνει να κάνουμε, γιατί απλά αυτή τη λίστα Βαγγέλη, μπορεί να δούμε λίγο πιο πάνω οι σώνα που ξανακάνουν κοπές. Εδώ πάλι βλέπουμε τι, σε τι κατάσταση βρίσκονται ο Ρατακής. Για το πωστάξεις όλο αυτός σημαίνει εγώ. Οκ. Οπότε ξεκινάμε με yeah. δεύτερα... Λοιπόν, το ένιωσα τον το πήρα ο Φώτης. Το φώτη το About... Έγινε το Proof Ποιο ε, Ποιος θέλει να το πάρει? Ο Κλέαρχος. Κλέαρχε. Δεν μπορώ, το γράψω και κάτω. Έχω, έχω το PHP που μου έχει δώσει να μεταφράσω και έχει, υπάρχει και proofreading που πρέπει να κάνω. Κάνω στο κειμενάκι πρέπει να βάλουμε στην αρχή σελίδα. σωστό. Εσύ αγκίθια το <σχελίδι> θα τις πάρει, Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα και δεν θα πάρω γιατί έχω αρκετά άλλα πράγματα να κάνω. Σχετικά με το, με το site. Να τον αφήσετε ήσυχο. <σχελίδι> τον αφήνουμε. <σχελίδι> το αφήνουμε. <σχελίδι> Ε, παρεπτώτες μία, μία μία παρένθεση, έβαλα ε, το TeamSpeak Guide, στη είχε του το TeamSpeak, κλείνη παράδειση. Λοιπόν, το, το about, ή κανείς ε, που θέλει να το πάρει. Αγγέλη, το έχεις μεταφράσει αυτό εσύ. Ναι, το έχω κάνει μετά μας. Αγγέλε, Αγγέλε Απόλλο. Μπα. Πολύ δουλειά, πάντως, έχει πέσει πλάκα, πλάκα. Καμάω Και... το TeamSpeak, πολύ καλό. Αφού, Αφού, δεν, αφού ο Βαγγελής έβαλε το ότι μετάφρασε το άδεξο κομμάτι, ότι είναι ok, ε, γίνεται να βάλουμε στο οσύνοδο τουλάχιστον να βάλουμε στο type with me you τι μεταφράσανε right. για να ξέρουμε, δηλαδή όχι μόνο τα assignments και τι έγινε πριν, απλά το λέω. Σύμφωνο. Λοιπόν, επειδή κάποιος πρέπει να το πάρει το about, ε, αν δεν είναι κανείς, μπορώ να το πάρω εγώ, απλά έχω ήδη στη λίστα τον Φώτη, τον γκάμπριλ, τον Άλεξ, και ενδέχεται να αργήσω, απλά αυτό λέω. Ε, Κώστα, άμα τελειώσουμε εμείς με, με τις δουλειές που έχουμε ήδη με ΕΒΑΝ, ε, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με, με, στα μέσα της εβδομάδας ή στο επόμενο meeting, Α, Νωρίτερα από το προηγούμενο meeting, εγώ τουλάχιστον. Για να δούμε με τη σειρά, έτσι όπω τα έχει, να πάρω τα επόμενα. Καλύτερα να μην τα πω από τώρα. Καλύτερα να γίνεται μια δουλειά, αλλά να ξεκινάει άλλη, μην τα κάνουμε όλα μαζί. Οκ. Ε, okay. ε, επειδή δεν βλέπω, α πούμε, και εδώ είναι ότι ήδη κάναμε κάποιο καταμερισμό εργασία και για, τα, για το TGM Newsletter. Να τα αφήσουμε εδώ και μέσα ναι, εβδομάδα, όποιο κάποιο τελειώνει να. Είτε εάν έχει, είναι γνώριμος με το workforce να πηγαίνει μόνος του και να το αλλάζει εκεί πέρα ή αν δεν είναι γνώριμος να μου στέλνει ένα email και θα το αλλάζω εγώ. Βασικά, ε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Γκάμπριελ, εσύ από το TVP site ποιο έχεις κάνει. Από το TVP site εγώ δεν έχω κάνει τίποτα παιδιά. Ε, Το Φώτιες. εσύ, ε, εσύ. Ε, α, Να πω και κάτι. Κάτι είχαμε πει για το energy με τον κόστ, αλλά κάποιος το έκανε ήδη. Δηλαδή, ε, εγώ τώρα που το είδα, αλλά δεν πρόλαβα να πω καν, γιατί έτσι κι είχα ασχολούμενο με το letter, αλλά κάτι είπε κόστη για το energy, αλλά νομίζω να το έφτιαξε κάποιος. Ε, Συγγνώμη, κάτι με ρωτήσατε, μπορεί να παραλάβετε επειδή κάτι έλεγα εδώ. Ε, ναι, απλά για να συνδυάσω έτσι πιο αποτελεσματικά το, το πρόγραμμα εδώ της μετάφρασης, προσπαθώ να βάλω στο TVP να κάνω proofreading κάποιον με τον οποίο θα κάνω ήδη proofreading για το newsletter, για να, να γίνουν και τα δύο μαζί, να μην βάλω και, τέ, και τέταρτο στη λίστα. Και επειδή ούτως ή άλλως θα συναντηθούμε, σε ρώτησα ε, ποιο έχεις κάνει από το TVP. Ε, από το technology. Έχω κάνει το city και έχω κάνει και το energy. ΟΚ, okay. μήπως να περνά αυτά καλύτερα. Καλά θα ήταν. ΟΚ, okay. Citizen, ε, Citizen The Sea και τε, ποιο άλλο. Τα, καλά θα τα βρω στο Workforce, μισό λεπτό. Ε, μισό βιβάν για να αλλάξω το στάτους, γιατί ο Φώτης ε, δεν ε, ε, καταπιάνεται με το Workforce μισό. <laughs> Μας έβγαλες πρόγραμμα. ΟΚ, πρέπει να είναι τώρα. Ε, το Citizen The Sea βλέπω, ε, το άλλο που είπε δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι. Technology, pe. Ναι, technology είναι το πιο. είναι general section. Ε, μισό λεπτάκι να, να δω. Το MLG είπε ο φω ε, Ιβάν, άμα δει το πάνω από τη λίστα δεξιά, έχει ένα-δύο ένα, next. και έχει και δεύτερη σελίδα. Με cases. Σωστός. Και αυτά δεν τα είχα. Ξέχασα να τα κάνω κοπές, Το τα έκανα μόλι τώρα. Οπότε, OK. Okay, Cities in the Sea και Energy. Ακριβώς. Έχουμε δουλίτσα, ε. <laughs> ναι, ναι, αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο φορτωμένη. Φωνήμβα σε έβαλα στο Apple me. Ε, νομίζω έχουμε τελειώσει αν δεν κάνω λάθος. Ε, μόλις τελειώσει το Meeting θα τα περάσω αυτά και στο... στο Workforce. Okay. Απλώς να πω ότι μην τρελενεστε, δεν είναι ιδιαίτερα πολλή δουλειά. Φαίνεται, αλλά δεν είναι. Εντάξει, το προβρίτινγκ γίνεται στα γρήγορα. Πάμε στο 4 τη Ατζεντάς. Πάμε. Κάτσι, περίμε, δεν έχουν πάρει όλοι δουλειές. Εγώ έχω πάρει μόνο. ένα. Είναι αρβαντώνη. Να ξεκινήσουμε και με τα δεύτερα προβρίτινγκ. Θα έχω τελειώσει. Θα έλεγα όχι. Κάτσε πέρα, δεύτερο προφύντινγκ, είναι το σύνδεσή, energy, welcome. Α, ναι, ε, είχα πέρα πέρα να του, θα πάρω, πάρω τους φώτες, εγώ τελειώσει να είχα θα πρέπει να πω τη μόλις τελειώσει Εντάξει. Κάτσε ε. ε, πέρα, ο Βαγγέλης, ο Φώτης δεν έχει πάρει τα υπόλοιπα από technology. Δεν θέλω να μην πεις είναι το στάτους. Από transportation, housing, construction Δεν υπάρχει Φύπα, space. Δεν... Σου είπα ότι έχω κάνει από τα τεχνόλογια αυτά τα δύο. Ωραία. Εμβαγγέλη, θε να πάει σε αυτά τα τέσσερα. Φωτσί θα κάνει. Φωτσί θα κάνει. Όχι, ρε, να το κάνω. Καλά λέω, Εμβαγγέλη. Να το κάνω το προφίλ και στα υπόλοιπα. Αυτά που δεν είχα κάνει. Οπότε θα συνεχίζει και εγώ θα κουρπάω πίσω και θα κάνω όλα. Ακριβ... Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό λέω κι εγώ. Θα κάνω, okay. με διαφορά φάση. Οπότε αφήνω τα στο Workforce που τα έχει εσύ, έτσι. Εγώ δηλαδή συνεχίζω το τεχνολογία αυτά που είχα αφήσει, τα συνεχίζω εγώ και ακολουθεί ο Βαγγέλης και κάνει το δεύτερο. Ναι, Οκ. Okay. Ε, ε, ε, η πιθανότητα θα πάρω το About, αφού τελειώσω ε, τα... Υπο... Α, γιατί νομίζω το About δεν το πήρε κάποιος. Ναι, και έχει και το Housing Process, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα βλέπω εδώ πέρα όλα. Οκ. Κώστα, θα έλεγα να προχωρήσουμε. Ε, ναι, αν δεν έχει κάποιο άλλο να πει κάτι. Ωραία, λοιπόν, αυτό που ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά είναι ότι στην μετάφραση που έκανα στο δικό μου κομμάτι, στο TZ Newsletter, συνέτσι κάποια μικρά προβλήματα όσον αφορά τη μετάφραση των ονομάτων, αν και είχαμε καταλήξει στο ότι θα τα κάνουμε όλα στα αγγλικά, για αμερικά ονόματα δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε τόσο... Ε, τόσο, τόσο καλό να γίνει αυτό. Θα σα δώσω μια παραδείγματα για να καταλάβετε τι μιλάω. Ε, δώστε μόνο ένα λεπτό. Και για μερικέ πόλει, ίσω να έχουμε πρόβλημα. Ε, να το βάλω λίγα και το... να το περιγράψω λίγο το πρόβλημα, Κώστα. Όπω καταλαβαίνω. Ε, ναι, έστειλα κάτι για να καταλάβουν από τη μια στιγμή. Έστειλα μια πρόταση στο chat που θα έπρεπε να μεταφράσω. Ε, το guideline ήταν να τα φήματα, όλα όπω είναι. Εάν το μετάφραζα έτσι, θα έλεγα ότι ο οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι σε ελεύθερη μεταφραστή επιστημονική μεθόδου θα μπορούσε να είναι ο επόμενο Κοπέρνικο Γκαλιλαίο Νιούτον ή Αϊνστάιν. Δηλαδή το Κοπέρνικο θα έμενε έτσι. Η δηλαδη το κοπερνικο είναι η εξή. Εάν αφήνουμε στα αγγλικά τα ονόματα αυτών των άμυρων ανθρώπων που του έχουν εξελινήσει τα ονόματα. Δηλαδή τον Κοπέρνικο τον έχουμε κάνει Κοπέρνικο, τον Γαγγελέο, τον Νιούτον τον έχουμε κάνει Νεύτωνα. Εάν τα αφήνουμε στα αγγλικά του εάν τα εξελινισμένα τα χρησιμοποιούμε. Όχι, δεν έχουν ε, κάτι, κάποια ιστορικά πρόσωπα και ονόματα. Έχουν ε, εξελινιστεί τα ονόματά τους. Οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αφού είναι γνωστά. Κάποια άλλα πάλι που δεν, είναι... δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε γιατί δεν έχουν εξελινιστεί από μόρα του με την παρά του χρόνου. Οπότε ναι, Για αυτή την περίπτωση ξέρω εγώ, με τα ελληνικά θα γράψουμε. Κοπέρνικο γαλλίαο, νύχτα και online. Okay. Οκ. Και το, το έπαιρμα είναι ότι υπάρχουν και κάποια ονόματα, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστοί και δεν έχουν εξελινιστεί. Αυτοί απλώ γράφονται στα αγγλικά ή θα γράφονται, δηλαδή για παράδειγμα Ρίτσαρντ Wolf παράδειγμα, θα γραφτεί, δεν είναι τόσο γνωστός όπως, χωστά, δεν, είναι, δεν είναι τόσο γνωστός όπως ο Einstein και ούτε είχε εξελληνισθεί το όνομά του. Αυτό θα γραφτεί με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι, λατινική, λατινική απόδοση, ή θα γραφτεί στα αγγλικά. Είναι άλλο ερώτημα αυτό. Θα γραφτεί δηλαδή Richard Γουλφ στα αγγλικά, ή θα γραφτεί Richard, Richard Wolff πάλι, αλλά στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ε, λοιπόν, στα ελληνικά θα γραφτεί. Αφού δεν είναι γνωστό, είναι στα θα γραφτεί. Αυτά λοιπόν που δεν είναι εξελινισμένα παραμένουν στα αγγλικά. Αυτά τα οποία έτσι, έχουν εξελινιστεί ε, να γράφονται στα, στα ελληνικά. Έτσι. Εγώ με αυτό εντάξει είχα αντίρρηση, αλλά αυτό το, εφόσον συμφωνούν και οι άλλοι, οκ, okay, έγινε. Ε, απλά θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα όλοι σε αυτό το σημείο και ο Κωνσταντίνο και ο Άγγελο που είναι να εκθέσουν τη γνώμη του συγκεκριμένο ζήτημα. Επίση, το εξή ζήτημα. Ποια θεωρούμε ότι είναι γνωστά με βάση την προσωπική κρίση, Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μην το γνωρίζουμε αλλά να το γνωρίζουν κάποιοι άλλοι. Παρακαλώ, εγώ συμφωνώ με το φόβο του Πετράτο. Δηλαδή, είναι καλύτερα να τα κρατάμε ξανά τα ονόματα. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ονόματα όπω το Γαϊλέο Κοπέρνικο, Ανισθάνα, να μην τα ξέρει κάποιο να τα διαβάζει και στα αγγλικά, α πούμε. Να μην αντιλαμβάνετε που είναι η αναφορά. Ναι, νομίζω ότι αυτά τα ονόματα τα οποία έχουν εξελινιστεί είναι πάρα πολύ γνωστές προσωπικότητες. Και εντάξει, οκ. Okay, Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, ε, όχι Νιούτον που γράφει τον Περακόστα, Νεύτονας, ε, Αϊνστάιν. Εντάξει, αλλά τα... όσοι δεν είναι τόσο γνωστοί, εμένα η πρότασή μου είναι να παραμένουν στα αγγλικά. Εγώ συμφωνώ. <χαι> Ε, κάποιο, κάποιο όνομα που δεν είναι γνωστό, που υποθέτεις που δεν είναι γνωστό, μπορείς να γράψεις με λατινικούς και σε παρέθεση να γράψεις το ελληνικό. Ε, με αυτό δεν θα συμφωνήσω, δηλαδή ή το ένα ή το, ένα, ή το άλλο. Ε, τέλος, τα ονόματα, είναι πολύ γνωστά τα ονόματα τα οποία έχουν εξελληνιστεί. Είναι, είναι γνωστά, είναι πάρα πολύ γνωστέ προσωπικότητε. Ούτω ή άλλω ο εξηγενισμό των ονομάτων ήταν ένα συνήθεια του 18ου αιώνα μετά, μετά την Ελληνική Επανάσταση. Δεν θα πω σε αυτό για ποιο λόγο έχει γίνει. Για μένα είναι γελίο αυτό που έχει γίνει, αλλά τέλο πάντων έτσι το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, το Γκούτεμπεργκ γούτε, να το λέμε Γκούτεμβέργκιο. Συγγνώμη, Ροκάτα, θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι, είναι γνωστό τέλο πάντων. Όσοι την πάθανε, την πάθανε. Τα ονόματα του τα αλλάξανε, τα αλλάξανε. Τα διατηρούμε έτσι, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε, τα αφήνουμε στα αγγλικά. Ωραία, να προτείνω κάτι δεδομένο, ότι ε, τα εξελληνισμένα είναι γνωστά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα τόσο ώστε να τα αφήσουμε όλα στα αγγλικά, αφού ε, η ορολογία είναι πούμε, γνωστή. Ε, νομίζω ότι δημιουργούμε θέμα από το ξενά. Όσα ονόματι έχουν εξελινιστεί, έχουν εξελληνισθεί και αφορούν ιστορικές προσωπικότητες. Δεν έχουν επιστήμονες, ξέρω εγώ, ε, πολύ πρόσφατους. Οπότε... Νομίζω, ναι, πραγματικά, ναι, πραγματικά χρειάρχεια δημιουργούμε θάνατο παθανά, έτσι. Δηλαδή, όσοι είναι γνωστοί με τα ελληνικά του ονόματα, με τα ελληνικά τους ονόματα, ε, με, με το εξαλισμένο τελος πάντων. Όσοι, όλοι οι υπόλοιποι, όχι όσοι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν τα στάκια. Ο Maxwell τι θεωρείται. Ποιοι είναι γνωστοί και φτιάγουν. Όχι, όχι, όχι. Ε, θα το καταλάβετε και όταν θα, θα, θα βγείτε μπροστά στα ονόματα. Αν είπα είναι γνωστό ε, ο επιστήμος με, με το εξελισμένο του όνομα» θα κάνετε αυτό. Ο Maxwell, όχι, γιατί να γραφτεί η τα ελληνικά. Μετά αγγλικά θα γράφτεί. Μπορώ να καταθέσω τη γνώμη μου. Είπαμε όλοι. Σε αυτό θέλω να... να καταθέσουμε όλοι. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγε ο Βούδας. Να πάρουμε τη μέση εδώ. Ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και όπως το ξέρουν οι, ο κόσμος ρε παιδί μου, το όνομα, το αφήνουμε. Ε, ο, άμα είναι σχετικά άγνωστος, να το, το κρατάμε αγγλικό. Δηλαδή, ε, έτσι ρε παιδί μου, όλοι θα, θα καταλάβουν με, με μια ματιά μα, μα, μα, τι παίζει. Καταλαβές. Ποιος είναι ποιος. Ο Κούδας. Ε, Κωνσταντίνε. Ε, το σκέφτομαι ακόμη παιδιά. Ε, το σκέφτομαι. Ε, για... Απλώ. Για... Νο... Ε, να πω κάτι. απλώς νομίζω ότι θα υπήρχε μια αντιστοιχία άμα άλλα ονόματα ήταν εξελινισμένα και... και άλλα ήταν στα αγγλικά. Ε, νομίζω το ιδανικό θα ήταν ή να είναι όλα στα αγγλικά ή να είναι όλα εξελινισμένα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον αυτό γίνεται. Ε... Άλλο εξελινισμένα και άλλα απόδοση, απόδοση στα ελληνικά. Έτσι, το καταλαβαίνεις αυτό Κωνσταντίνε. Δηλαδή ε, άλλο να πεις τον Γκούτεμπεργ, τον τον να τον πεις Γκούτεμβέργιο. Και άλλο τον Μάξουελ που είπε ο Κώστας πριν να τον γράψει με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο ένας είναι εξελληνισμός, ο άλλος είναι απόδοση της προφοράς στα ελληνικά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Νεύθωνος είναι καλύτερο παράδειγμα. Ναι, ναι ο Νεύθωνος είναι καλύτερο βέβαια συμφωνώ ότι για τα εξελινισμένα ε, να βάλουμε την εξελινισμένη μορφή. Ε, τώρα ως προς τα υπόλοιπα, ως προς την απόδοση, δηλαδή την φωνητική, ε, θα μπορούσε να μπει και η απόδοση στα ελληνικά; Θα μπορούσε; Εννοείται τος παρενθέσεως. Νομίζω θα μπορούσα να μπει κατευθείαν στα ελληνικά το όνομα. Για δεστώ λίγο το Peter Τζόζεφ στα ελληνικά. Έτσι, έτσι, ουσιασύ. Ουσιασύ. Ξέρεις, μπαίνουμε πια στο, στο πεδίο τη εστιτική ε, Κωνσταντίνε. Ε, δηλαδή εμένα οκ okay, για τον Νέα και τα λοιπά που τα εξελιγμένα οκ. Okay. Αλλά το να δω το Peter Τζόζεφ γραμμένο στα ελληνικά, έτσι, δεν έχω κάποια λογική εξήγηση γι' αυτό, αλλά δεν θα μου άρεσε. Είναι, είναι καθαρά οπτικό, οπτική καλέστηση ή όχι ρε φώτι Το ξέρω, αλλά εάν το είχες δει από την αρχή έτσι και αν συνήθιζες την κουλτούρα μας να το γράφουμε, να, να τα γράφουμε όλα με ελληνικούς χαρακτήρες, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Ε, Άρα α... για, για να συμφωνήσουμε σε κάτι να πάμε αφαιρετικά και ένα-ένα να φεύγει. Συμφωνούμε όλοι ότι για τα εξελληνισμένα θα βάλουμε τα ελληνικά, Ωστε ε, να φύγει αυτό και να, μετά να συζητήσουμε. Ε, νομίζω για τα σε αυτό υπόλοιπα. έχουμε συμφωνήσει. Σε αυτό νομίζω ότι ναι, έχουμε ναι. συμφωνήσει. Okay. Σε Οκ. Σε ποιο έχουμε συμφωνήσει, χρησιμοποιούμε τα εξελινισμένα σε αυτά που, που τέλος πάντων έχει γίνει. Αυτό το, τα εξελινισμένα ονόματα στι γνωστές μα Τι υπέστησαν οι καημένοι. Ναι, ε, ναι, εντάξει. Τώρα τι να, τι να κάνουμε. Για αυτό το κάνουν και οι Άραβες πάρα πολύ, έτσι, οπότε δεν είναι μόνο δικό μας. Πολλές γλώσσες το κάνουν αυτό. Όλοι προ... Ο... οι πρωτόγωνοι. Ναι, ε, κοίτα, τον το Πλάτωνα πώ τον λένε, τον ε, το Σοκράτη, τον Ηρακλή. η αντίγεντες να το λένε Ηρακλή το λένε Χέρκουλης, He, Χερκύλ He, Hercule, και δεν ξέρω τι άλλο. Τον το, το, το Πλάτωνα στην, στην Αίγυπτο το λένε Αφλατών. Και, το, και στο Ιράκ που είναι πάλι αραβικά το λένε άλλος λίγο, λίγο πιο αστ, χαμός γίνεται. Αυτές είναι ιστορικές μεταφράσεις, δεν είναι εκ, ε, ε, ε, εξαραβισμοί. Τέλος πάντων, εντάξει, για μένα ο των ονομάτων έχει και κάποια άλλη σημασία και γι' αυτό ήμουν εναντίον αλαφού. Θεωρώ ότι είναι... έχει εθνικιστική κατεύθυνση. Τέλο πάντων, αυτό είναι δική μου άποψη, δεν έχει σημασία εδώ πέρα. Ε, το θέμα είναι ότι συμφωνούμε ότι να χρησιμοποιηθούν τα εξελινισμένα ονόματα. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι αν η, απόδοση, η φωνητική απόδοση θα γίνεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Έτσι έχουμε συμφωνήσει για τον εξελινισμό. Ε, ο... Να φέρω ένα παράδειγμα για, το... για τα ονόματα που τώρα συζητάμε πώ θα γίνει αυτά που θέλουμε να μεταφράσουμε στα ελληνικά, να τα αποδώσουμε για παράδειγμα το όνομα Oscar Wild έχω μπροστά μου τρία βιβλία στα ελληνικά μεταφρασμένα το ένα τον γράφουμε με ελληνικά γράμματα Oscar Wild το άλλο τον γράφουμε ελληνικά γράμματα Oscar Wild βάζουν γάμα μπροστά και το τρίτο γράφει το όνομά του τα αγγλικά οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει Κάποια επίσημη εκδοχή είναι θέμα επιλογής από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο καθένας. Mm. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ότι θα μπορούσε να παραμείνει θέμα επιλογής. Οπότε εννοώ ότι είναι θέμα επιλογής δικής μας, μεταξύ μας το τι, το τι θα κάνουμε. Και τώρα μένει να δούμε ποιο είναι το, το καλύτερο και από αισθητική άποψη ε, ή ό,τι άλλο. Από αισθητική Πάτω... όλα αγγλικά είναι το καλύτερο. Πάντω, όσα βιβλία έχω διαβάσει, η αλήθεια είναι ότι και οι επαγγελματίε μεταφραστέ δηλαδή τα μεταφράζουν στα ελληνικά τα ξένα τα ονόματα, δεν τα κρατάνε ξένα. Και τα επιστημονικά και σε πολιτικά βιβλία, στα περισσότερα. Να προτείνω κάτι για να τελειώνουμε, επειδή μάθατε λίγο αρκετά αυτή η κουβέντα. Όσα ονόματα δεν έχουν ελληνική βερσιόν, να γράφονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Να μην πούμε τη σε διαδικασία να τα γράφουμε με ελληνικού χαρακτήρε. Κλείσαμε. Ε, εντάξει, μια τελευταία πρόταση. Επειδή είμαστε ένα κίνημα που όπως και να είναι τα πράγματα είναι ένα κίνημα διεθνές, ε, αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει χρυσή τομή θα ήταν ή το ένα να γράφονται στα αγγλικά έτσι, ώστε να είναι οικία και το πώς φαίνεται το όνομα στα αγγλικά και να γράφονται και στα ελληνικά. Οπότε, για να αφήσουμε ζητούμενο, για να τελειώνουμε κιόλα, το τι θα μπαίνει σε παρένθεση. Ε, θα ήθελα να με το Frank. Και θα το πω πιο σωστά, καλύτερα τα ονόματα τα οποία είναι σε ξένες γλώσσες, ε, εξευρωπαϊσμένες, ε, ευρωπαϊκές γλώσσες, να, να, να τα γράφουμε στο κυμαϊκό αλφάβητο, όπως, λέει, εκτός, όπως το, το ξέρετε εβραίος, λατινικό. Οπότε ρε παιδί μου, εντάξει, όλα ελληνικά είναι, μωρέ. Απόλυτα δεν το κατάλαβα. Ε, δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς σε αυτό, ότι... Θα ήταν καλό, να, σε παρένθεση, να μπει το ένα ή το άλλο. Το ζητούμενο είναι τι να μπει σε παρένθεση. Θα έλεγα... Γιατί το βάζουμε Θα έλεγα να μπει σε παρένθεση το αγγλικό. E, αυτό, παιδιά, κουράζει. Μήπως να το βάζαμε αγγλικά, να, να τελειώνουμε, στο κυμαϊκό. Αγγλικά, αγγλικά και τελειώνουμε. Όλα αγγλικά. Ε, παιδιά, νομίζω ότι και, και επιστημονικά, είναι ορθότερο να, να μπει στα αγγλικά, επειδή τίθεται και θέμα βιβλιογραφίας. Για παράδειγμα, αν ο Ζακ Φρέσκο έχει γράψει βιβλία, ε, είναι καλύτερο και σε μία μετάφραση το όνομά του να μπει στα αγγλικά, ώστε κάποιος άμα αναζητήσει τη βιβλιογραφία του, να ταυτίσει αμέσως το όνομα. Copy-paste Ατριβώς... Google και το βρισκει Συγγνώμη, ακριβώ σε αυτό αναφερόμουν ότι συμμετέχουμε σε ένα κίνημα το οποίο είναι διεθνέ, ε, ονόματα πάρα πολλά για να μπορεί ο άλλο να έχει πρόσβαση στα ονόματα αυτά και, και στου συνδέσμου τέλο πάντων του δια, διαδικτυακού. Θα ήταν καλό να υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, στα αγγλικά, οπωσδήποτε στα αγγλικά. Και το ζήτημα είναι αν θα, θα υπάρχουν και τα ελληνικά και τι θα είναι σε παρένθεση. Ακρι, ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Για, για τα references. Άρα, εγώ προτιμώ Άρα, να είναι μόνο αγγλικά πάντω. Μα είναι το χειμικό. Νομίζω, νομίζω ότι Είμινε, ρε, ε, Νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι περιττόνα σε παρένθεση μια ελληνική απόδοση. Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα αυτό. Νομίζω. Εγώ αυτό, απλώς στη χρήση τομεία που αναζητούσα. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι τα ονόματα που δεν είναι τέλος πάντων τόσο πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, τα οποία δεν είναι ξεγενισμένα να μπαίνουν στα Αγγλικά. Και χαίρομαι προσφωνή του. Διαφωνώ με την ενδιαστά, το θεωρώ υπερβολή. τουλάχιστον για τον αγάπη μερλήκου χαρακτήρα. Και επειδή παιδιά κλείσαμε. Ολο αγγλικά. Η Ο... τοποθεσία. Νομίζω για το θέμα των τοποθεσιών δεν δίθεται θέμα. Έτσι πρέπει να γράφει το ελληνικά. Δεν είναι τώρα να γράφουμε Νιου York και να γράφουμε και Μπέρλιν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ζήτημα. Μπέρλιν. Ε, Μπέρλιν ρε φ ε, εντάξει, οκ, okay. είπαμε. <laughs> ναι, αλλά το Hoard Mayers... Εντάξει, Το έθνος να το χέσω, αλλά η ιστορία, παιδες, είναι ιστορία. Οκ, okay, κλείσαμε. Ωραία, κλείσαμε, πάμε για μουσική. Όχι. <laughs> λοιπόν, εξελληνισμένα, εξελληνισμένα και τα υπόλοιπα αλληλικά. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, ε, και, τα, θα... συγχνώμη, και τοποθεσί, η τοποθεσία στα ελληνικά. Οι πόλει και οι χώρες. Η τοποθεσία yeah. στα ελληνικά και η βιβλιογραφία όλα στα αγγλικά. Ε, ναι. <laughs> Δούμε κανένα France, ξέρω εγώ, ή κανένα Britain. Λοιπόν, πάμε στο πέντε στο βασικά. Το πέντε είναι πολύ σύντομο. Απλά θα σας πω ότι η Google από 1η Νοεμβρίου ε, θα σταματήσει την υποστήριξη στο section pages και files στα Google Groups. Αν πάτε δηλαδή στο Google Group μας δεξιά, έχει ένα section pages και ένα files. Σε αυτά, πλέον, δεν θα μπορούμε να προσθέσουμε υλικό. Μόνο να βλέπουμε το ήδη υπάρχον. Οπότε, δεδομένου ότι κάποια στιγμή θα περάσουμε στο Project Fork, το οποίο έχει Message Board, για να βάζουμε μηνύματα, και επίσης έχει και File Section, για να βάζουμε αρχεία, κατά πάσα πιθανότητα να σκέφτομαι το Group να φύγει από εκεί εντελώ και όλα να γίνονται σε, στο Project Fork. Αυτό θα μα δώσει και λιγότερα σημεία, προκειμένου να τσεκάρουμε Καλό. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Στο, στο, άλλο, στο άλλο πέντε. Στο άλλο πέντε. Ναι, εντάξει, μου ξεφύγει Αμάντια. <laughs> ε, το άλλο είναι βασικά είναι ένα κομμάτι με, τα, με τους κανόνες του Φόρουμ και που ισχύνει και στο TeamSpeak ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος να... Ε, να μεταφράσει. μεταφράσει. Κάνεις λελοντής. Έχει δουλειά πάλι το θέμα. Ναι. Uh, τα Guidelines που είναι στα αγγλικά. Μισό να σας θες, στείλω ένα link. Στείλω είναι, είναι πολλά. Κώστα, επίσης να μπορείς να, να δώσεις και το, το PiratePad που κάναμε μετάφραση για να το κάνουν τα παιδιά profreading ή όποιο θέλει. Ναι, υπάρχει ένα letter του Λίζατμαν, του coordinator του βουλγαρικού chapter για το linguistic team ο οποίο έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο letter, πρόσκληση ουσιαστικά σε το να συμμετάσχουν, να είναι θελωτές για το Zeitgeist Movement ε, και κάνει και μια μικρή νήξη για το transition. Ε, ο κλέρχος το έχει μεταφράσει αυτό, ε, αν θα ήθελε κάποιος να, το, να γίνει proofreading ναι, θα ήθελα να το πάρω εγώ αυτό, για proofreading. Οκ. Okay. Θα, θα, θα μιλήσουμε μετά, αφού να στείλω λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ναι, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το letter, αυτό το note. Μισώ να σας στείλω λοιπόν, να, το, να το δείτε και να το έχετε υπόψη Ναι, είναι ωραίο. είναι πολύ καλό, αυτό να μπει στην αρχική σελίδα. Εντάξει, το είχαμε συζητήσει, Βαγγέλη, ότι θα ήταν καλό να μπεις στην αρχική σελίδα... και να απευθύνεται στα ενεργά μέλη, ξέρ ναι, στάνε, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να γίνει η αυτό. Δηλαδή, ε, έχει και κάποια ε, έννοια και σε αυτόν ακόμα που δεν είναι ενεργός, αλλά σκέφτεται, να συμμετάσχει ή όχι. Εντάξει, ναι. Ε, για μένα μου δίνει λίγο την εικόνα ότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εξοικείωση με το κίνημα. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα αυτό, ok. Ε, για το, για του κανόνε, κάποιο που να θέλει να κάνει μετάφραση, το παίρνω εγώ. Οκ. Okay. Proof reading δεν θέλει το του Man. Ναι. Ε, και πού είναι η μετάφραση του κλειδιάργου, στο πέρα. Οκ. Έτσι και ο Αγγελέα κάτι για τα κύριε Οπότε, κανόνε πάνε στο παγγέλη. Το letter το κάνει proofreading ο. ο και νομίζω είμαστε καλά με αυτά τα, τα δυο. Αυτό okay. <Φίλου> <Φίλου> <Φίλου> <Φίλου> δεν υπάρχει στο πουτλ αυτό, τα rules. Όχι, δεν υπάρχει. Ωρα τα κάνω αυτοί δηλαδή, δεν ξέρετε. Και σα θέλω μετά. Ναι, κάντα σε ένα τέξι θα τα Σε ένα τέξι θα <Φίλου> τα κάνουμε, δηλαδή θα ε, σου στήλω. Έφτιαξα ένα τέτοιο για να μπορείς μην κι ο άλλο μετά να μπει κατευθείαν. Λοιπόν, έχουμε καμία λέξη για Z-Dictionary. Ε, δεν νομίζω το θέμα για το, το Z-Dictionary είναι μόνο αν υπάρχει καμία λέξη, αλλά να ενημερωθούν και, και τα νέα μέλη περί τίνος πρόκειται, και κάποιους όρους, ο θα μεταφράσουν, επειδή του έχουμε μεταφράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να είναι η γνώση τους ο, ε, αυτό που έχουμε, ε, ο τρόπος με τον οποίο τα το αποδίδουμε, έτσι. Ε, νομίζω στα email που σας έστειλα, παιδιά... Ε, ε, Links, ναι. έστει, να... Εγώ τα έχω δει, εγώ τα έχω δει, για το δικσιονέρι. Κωνσταντίνος. Ε, δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή. Νομίζω πάντως ότι επειδή έχω δει πολλά links, ότι αν το ψάξω θα το βρω αυτό. Κάνετε λόγο για ένα link τώρα, το οποίο αναφέρεται στο ZDictionary. Ε, Μισό. Πόσα tabs έχεις ανοίξει Κωνσταντίνος. Τάμπς σημαίνει. Ε, αυτό από πάνω. Φακέλους λέω ότι σήμερα έχει πάρει ένα σωρό link. Καρτέλες. Ναι, καρτέλες, sorry. Αρκετές. Ε, το φαντάζομαι. Μην εξελληνίσουμε και το τάμπρα, παιδιά, εντάξει. Καρτέλες, μια χαρά γιατί. Απλώς, ε, φίλοι, να με συγχωρείτε, ε, σου φιλολογία ελληνική, οπότε έχω και μια μικρή αιμονή ε, με την ελληνοποίηση κάποιων. Ελέξεων, εκφράσεων. Γι' αυτό σε κάποια σημεία δυσκολεύομαι ως προς τα, τα αγγλικά. Πάντως, στην προηγούμενη συζήτηση δεν μπορέσεις και τόσο πολύ να υπερασπιστείς την ελληνική γλώσσα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είπαμε τελικά να, να γράφονται στα αγγλικά. Αστείευομαι. Ρε, η ελληνική είναι, είναι μαθηματική γλώσσα είναι για να ακούει ο Κωνσταντίνος που ξέρει, έτσι, στο στο Θεσσαλικό αλφάβητο και επίσης θα είναι η επόμενη γλώσσα προγραμματισμού για του υπολογιστές Ε, ε. Μου φέρνεις 20 φορές τη λάσκο η εσύ κλε. Ε βέβαια 3 και 8, 25 άρα κόλλο. <χω> <χω> Παντός τώρα σε, σο, σε σοβαρή δηλαδή ε, η, η, η, η συνθετική λέει, η ικανότητα τη, της, ε, της αρχαία όχι της αυτηνή εδώ που μιλάμε είναι, είναι, α, είναι αφάνταστη δηλαδή, τέλος ε, Σαν να. Σανσκριτικά ξέρεις ρε Γλέαρχε, πού ξέρεις τι γίνεται εκεί. Ε, από ότι έχω, έχω διαβάσει, η, η ελληνική μπορεί να έχει, μπορεί η σανσκριτική να έχει συνθετική αλλά η ελληνική έχει άλλο ένα προσόν, το ότι έχει άμεση σχέση με τον ήχο που κάνει ένα αντικείμενο και όχι με το ότι έχουμε συμφωνήσει με, μεταξύ μας για το πώς θα λέγεται ένα αντικείμενο. Μιλάω πάντα για την αρχαία έτσι, όχι την, όχι την τωρινή. Βέβαια διάλεκτη είναι έτσι, είναι τέλο πάντων, Ναι, είναι πολλά, είναι να την εποχή και να την περιοχή, για ποια αρχαία μιλά. Μιλάω για, τη, για εκείνη από την οποία αντλούμε τις το επιστημονίκες ορολογίες ανά ανα τον κόσμο. Ε, δεν, δεν μιλάω για την καθομιλουμένη Υπάρχουν πολλές καθομιλωμένες, εξαρτάται από το πού ζεις, τι επάγγελμα κάνεις, σε ποιον μιλάς. Υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες, έτσι, σε όλο τον κόσμο και όλο, κατά χρόνο, κατά τόπο. Αλλά για, μιλάω για, την, για το, τη συνθετική η, η ικανότητα που απαν, απαντάται στην ελληνική, την, την αποκρισταλλωμένη μορφή της, η οποία ήταν νομίζω γύρω στα 400 μείον. Όχι την ελληνική κοινή εννοείς επί ελληνιστικής εποχής. Ευτή όχι, και όχι. Κοίτα, κοίτα να δεις, Κι αυτοί, αυτοί. επί ελληνιστικών χρόνων είχε, είχε πάρα, ναι, δεν είχε ε, παρακμάσει, να, να το πούμε έτσι, αλλά μόνο δηλαδή δεν το έχω ψάξει για, για την, στην ελληνιστική, αν και νομίζω ότι παράδειγμα οι λόγοι, ε, ο, αυτό, ο, ο κύκλος της Αλεξανδρίας που λέμε, τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ την αποκρισταλλωμένη ελληνική. Η επίσημη η αρχαία ελληνική είναι η Αιτική Διάλεκτος και χρησιμοποιείται και μέχρι το Βυζάντιο. Έχουμε ξεφύγει τελείωση της τώρα είναι η μεταφραστική ομάδα, έλεος, δηλαδή, εντάξει. Τελεία τότε. Έχει κάποια σχέση. Ναι, απλά ρε παιδί μου, να, να, να μην νομίζουμε ότι... πώς να σου το πω, εντάξει. Τι να πω άλλη φορά, ναι, δεν τώρα. Λοιπόν, για GDictionary έχουμε... έχουμε τίποτα. Βαγγέλη, εσύ συνήθω θέτης θέματα G -Dictionary. Κάτι υπάρχει. Για δώσε ρε, φίλε. <laughs> Με το μωάδι που κάτι. Το Think Tanks. Δε το, έβα... ε, το έβαλε και δεν, στο Draft. Ε, δεν το χρησιμοποιούμε στα ελληνικά αυτό, ως δεξαμενή και ε, Όχι, Όχι, αλλιώς αλλιώς, αλλιώς είσαι μεταφρασμένος. Μάτι... Πλέαρχη, για δώσε βέβαια. Για δώσε, σαν, σαν όρος είναι πολύ γνωστός. Ε από άρθρα και αναλύσεις, οπότε θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε και έτσι. Chat. Συγγνώμη, Συγγνώμη. Η μετάφραση, η μετάφραση εδώ πέρα του Think Tank δυναμικό εμπειρογνωμόνων είναι ιδιωτικό, ιδιωτικό γράφηση, Ή, ιδιωματισμός είναι αυτό, ιδιωματισμός, Δυναμικό εμπειρογνωμόνου. Πόπο, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η απόδοση. Μπορούμε να πούμε και ομάδα δυναμικού, δυναμική ομάδα, να μην το δυναμική. Ομάδα, ομάδα δυναμικού εμπειρογνωμών. Νομίζω με το δυναμικό εμπειρογνωμών θα, θα χάσω τον μπούσουλα, τα... αυτοί που θα το διαβάσουν. Ναι, και είδε στα αγγλικά ορισμένα πράγματα λέγονται πάρα πολύ απλά και σχηματικά και το, ε, το... κάνουμε δύσκολο. Κωνσταντίνο, ω φιλόλογο, πώ το βλέπει αυτό το Think Tank. Το κοιτάζω αυτή τη στιγμή. Προσπαθούσα να μαζέψω τα tabs μου. Μόλις το δω θα σας πω. Οκ. Okay. Ε, θα θέλω πω. Να, να πω εδώ ότι... Στο τρασλάτι <στάσεις> μου θα το πω. Ναι, ναι. Απλά ρε παιδί μου, μπορούμε ε, από την περιγραφή του τι θέλουν να πούν οι Άγγλοι με, με το Think Tank μπορούμε να το κάνουμε στα ελληνικά για παράδειγμα ομάδα εμπειρογνωμόνων όπως είπε και ο Βαγγέλης. Γιατί το Think Tank στην ουσία αυτό είναι. Δεν, δεν είναι... Μία δεξαμενή που σκέφτεται. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξή Ότι σε ένα think tank δεν συμμετέχουν απαραίτητα εμπειρογνώμονες. Όταν λέμε think tank, εννοούμε ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει την άποψή του, να, να ενημερωθεί και να αγγελεπιδράσει με πάντων αυτά τα οποία παρατίθονται Και δεν είναι ανάγκη να είναι εμπειρογνώμονας. Ε, ναι, αλλά στην, την στην, στην παράγραφο που είναι βαλμένο όμως... Ναι, τι γίνεται στην παράγραφο, δεν και ο Βαγγέλη. Στην παράγραφο, μιλάει για άτομα που γνωρίζουν. Και επίσης, Βαγγέλη, δεν ακούγες εσύ. Ξανα και πες Δεν θυμάμαι σε ποιο παράγραφο, το είχα δει. Αλλά μιλάει για άτομα που γνωρίζουν. Ναι, ναι. Βασικά, θεωρεί εκεί ότι τα think tanks είναι στην ουσία ομάδες επιστημόνων, οι οποίοι είναι μαζεμένοι για ένα συγκεκριμένο σκοπό, έτσι, και από συγκεκριμένους hosts, οπότε... Και <κληρώνεται>. ναι. Αδρά. Δηλαδή, έχει την έννοια της διεπιστημονικής ομάδας. Ναι, εκεί το διάβασα, ναι. Όχι, ναι ό, όχι με τον σκοπό της διεπιστημονικής ομάδας σε μια RB, αλλά της διεπιστημονικής ομάδας μέσα σε, σε ένα κλειστό λόμπι. Δηλαδή, ε, σε... Κάνουν hires, hire ένα Think, think Tank για, για, για αυτόν τον λόγο, για να, για να σκέφτονται για, για λόγο τους. Ακριβώ. <laughs> και κάποια think, tanks, κάποια think Tanks δεν δημοσιεύουν όπω θα έχει δει τις, ε, τις απόψει του ή το συμπέρασμά του και είναι κλειστό. Ε, κάποια είναι διαπιστημονικά, είναι δηλαδή ελεύθερα. Κάποια όχι. Μπορεί να είναι ειρημηλιτάρη. Οπότε, ομάδα εμπειρογνωμόνων τα αποδίδει, πιστεύετε. Ναι, ναι το ναι, δυναμικό μου χαρά. Το δυναμικό εμένα με ξενίζει. Ναι, έτσι, κι εγώ νομίζω το αποδίδει. Γιατί αυτό το δυναμικό εμένα με ξενίζει περισσότερο, για να πω την αλήθεια, παρά το εμπειρογνωμόνων. Ναι, να το βγάλουμε τότε. Ναι, ναι, ναι. Ομάδα εμπειρογνωμόνων. Καταλήξαμε. Ναι. Έχουμε τίποτε άλλο για κάποια άλλη λέξη και στο ZDictionary κάποιες λέξεις που έχουμε μεταφράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παράδειγμα το monetary χρήματοπιστωτικό και διάφορες άλλες το οικονομία βασισμένη στους πόρους βασικές λέξεις, θα ήταν καλό να μην ξεφεύγουμε από αυτές τις αποδόσεις Μήπως όσον αφορά για το monetary system θα, θα το κάνουμε χρήματοπιστωτικό δεν θυμάμαι τι είχαμε πει ή η... έλειπα Ναι Παντός, παιδιά, δεν ξέρω, στο παρελθόν, έχω ακούσει πολλές φορές δηλαδή και από πολιτικούς τον όρο μονεταρισμό να έχει τη διάσταση καθεστώτο, με αρνητική, μάλιστα, χρειά. Ε, Βάν, την έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ αυτή τη λέξη, μονεταρισμός, έχει πράγματι αρνητική χρειά και χρησιμοποιείται, αν και πολύ σπανία. Κώστα, γιατί το, γιατί το λες αυτό, Για, γιατί χρηματικό σύστημα. Ο Κλέαρχος το έχει βάλει στο Draft Dictionary για να το εξετάσουμε. Έχουμε καταλήξει αυτό ρε είναι παλιό. Δεν έχουμε επιχρήματο ψηφιστωτικό. Ναι. Εντάξει, απλά να πω οτιδήποτε λέξεις ότι το έχουμε καταλήξει. μπορεί να έρθει μια πρόταση η οποία να δίνει feedback και να είναι καλύτερο. Δηλαδή, δεν σημαίνει για το γεγονός ότι αποφάσισε μια θα μείνει έτσι για πάντα. Ναι, αλλά το χρηματικό το είχαμε... το είχαμε κοιτάξει το χρηματικό και είχαμε πει όχι, το είχαμε απορρίψει. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Κώστα, γι' αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι είπαμε να είναι έτσι, ότι θα να παραμείνει το ίδιο. Αλλά από την άλλη, αν το σκεφτεί τα μισά κείμενα να τα έχουμε μεταφράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τα άλλα μισά να είναι με, με άλλο τρόπο, ειδικά σε τέτοιε καθοριστικέ σε σχέση με το κίνημα λέξει, και αυτό είναι προβληματικό, Έτσι. Θεωρεί ότι αν βρίσκαμε μια πολύ καλύτερη λέξη να. Ε, μείνουμε στην ε, λανθασμένη, στην, την οποία είχαμε αποφασίσει στο παρελθόν. Όχι, αλλά ε, εννοείς δηλαδή ότι αν βρούμε μια καλύτερη λέξη να αλλάξουμε και όλα τα κείμενα που τα οποία έχουν γίνει. Άλλωστε ναι, ναι, ναι. Στα, στα κύρια ονόματα το έχουμε κάνει ήδη αυτό έτσι. Παιδιά, παιδιά μισότητα. Ναι. Αυτά, αυτά που έχουν δημοσιευθεί, λογικά δεν μπορούμε να, να τα αλλάξουμε έτσι. Αλλά σε αυτά τα οποία τα δουλεύουμε μπορούμε να τα αλλάξουμε. Τι λέτε. Ναι, εντάξει, αλλά θα παραμένουν κάποια κείμενα κήμε... με, συγκεκριμένο... με μια συγκεκριμένη ορολογία και τα επόμενα κείμενα θα είναι με άλλη ορολογία, ειδικά για έναν τόσο βασικό ωρό. Αυτό ρωτάω. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, και επίση, αν είναι πιο aggressive και πιο accurate, πιο ακριβή, οπότε δεν νομίζω να να είναι πρόβλημα αυτό. Παράδειγμα, στο επόμενο σε ένα επόμενο κείμενο, στο επόμενο newsletter, το, το monetary, το πούμε νομισματικό σύστημα, δεν δε θα είμαστε πιο έγκυροι από προηγούμενα newsletters. Στη ειδήσει το... το έχω ακούσει Αν το monetary σύστημα το πούμε νομισματικό, μα το, α, α, αυτό προσπαθούμε να πούμε λέγοντας τη λέξη αυτή, είναι εξαιρετικά πιο ευρύ από το νομισματικό. Το νομισματικό έχει να κάνει με, με, με currency, έχει να κάνει με ισοτιμίες. Έχει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προσπαθούμε να αποδώσουμε με την έννοια του χρηματοπιστωτικού. Ναι, ε, συγγνώμη, έκανα ε, δε... λάθος, Φωτή. Δεν, δεν ήθελα να, να χρησιμοποιήσω τον όρο νομισματικό αυτόν ακριβώς για να αντικαταστήσουμε τον άλλον, απλά ε, μήπως υπάρχει κάποιος άλλος όρος ο οποίος να ε, το monetary system, επειδή το, το, money, το money δεν είναι μόνο το fractional reserve system που, ζούμε, που έχουμε τώρα, ήταν και πριν από, πριν από χρόνια πριν δημιουργηθεί το, το fractional reserve. Οπότε, ε, μήπως το monetary system να είναι χρηματικό σύστημα και, και μη... Δεν ξέρω γόρα, δηλαδή, εντάξει, εγώ, ρε παιδί, εντάξει. Εγώ, το, εγώ... Το, εγώ θα πω για μια ακόμα φορά τους λόγους για τους οποίους έχω επιμείνει τόσο πολύ να είναι χρηματοπιστωτικό. Ήταν τον το λόγο ότι το σύστημα δεν βασίζεται μόνο στην ανταλλαγή χρημάτων, αλλά εννοούμε το χρήμα το κυκλοφορούν, αλλά και το χρήμα το άιλο, το χρήμα δηλαδή το οποίο δεν υπάρχει, το οποίο υπάρχει σαν χρέος, υπάρχει σαν πίστωση, με τον όρο χρηματοπιστωτικό, είναι, είναι μια πολύ πιο ευρία έννοια. Έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, το έχω ψάξει αρκετά δηλαδή, και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να περιγράψει την πραγματική φύση του συστήματο ω έχει, η οποία δεν είναι μόνο χρηματοδοτική, είναι χρηματοπιστωτική, με την έννοια ακριβώ αυτή που εξηγώ. Ότι όλα τα πράγματα, όλε οι ανθρώπινες συναλλαγέ γίνονται μέσω του χρήματο, ναι βεβαίω, αλλά και μέσω τη πίστοση. Συμφωνώ. Απλά θέλω απλά να, να προλάβω τυχόν κείμενα, τα οποία θα μας δοθούνε για να μεταφράσουμε, παράδειγμα, το monetary system, στο οποίο θα κυριαρχεί το θα, θα, θα κυριαρχούν οι σταθερές του χρυσού και του ασημιού. Εκεί δεν μπορείς να το πεις χρηματοπιστωτικό. και ας γράφει monetary system. Αυτό ακριβώς πάω να προλάβω. Συμφωνώ κι Έχει... και... πώς... εγώ μαζί σου. Πώς... Συμφωνώ πώς... κι εγώ μαζί σου, φώτη. Ε, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά είναι κάποιες φορές που έχω έρθει αντιμέτωπο σε κάποια context που και η λέξη μονεταρισμός ταιριάζει ε, περιγράφοντας μια κατάσταση ως καθεστώς δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο τρόπος που λειτουργεί πλέον ε, τώρα τυχαίο παράδειγμα δεν σημαίνει πως είναι αλήθεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει χαρακτήρα μονεταρισμού και να αποδίδεις μια αρνητική χρειά στον όρο μονεταρισμό που δεν θα μπορούσε να πεις χρηματο... έχει χαρακτήρα χρηματο... χρηματοπιστωτισμού για παράδειγμα Εννοείς ότι με τον όρο μονεταρισμό ότι είναι σαν να αποξιώνεται, απαξιώνεται ως, ως σύστημα αυτό, αυτό εννοείς Σαν να, να το υποτιμάμε λέγοντας τον όρο, χρησιμοποιώντας τον όρο μονεταρι, μονεταρισμό η ακριβής, η ακριβής απόδοση στα ελληνικά του όρου μονεταρισμού έτσι, είναι χρηματικό. Monetary money μονετέρι δηλαδή χρηματικό είναι. Απλώς θεωρείς, θεωρείς ότι είναι πιο δόκιμος όρος χρηματοπιστωτικό, επειδή ακριβώς συμπεριλαμβάνει έτσι, και την πίστοση τώρα. Για την ειδική κατάσταση που λέει ο Χλεάρχο, ότι σε κάποιε περιπτώσει ίσω θα έχουμε να, να το δούμε από την οπτική τη αντιστοιχία με το χρυσό. Είναι μια πολύ ειδική κατάσταση και θα ήταν, πολύ, θα ήταν καλά να υπήρχε και ένα οικονομολόγος ανάμεσά μα που να είχε γνώσει τέτοιε, γιατί δεν έχουμε και όλοι. Ε, ναι, πιθανόν το, το να πει το χρηματικό, σχέτα το χρηματικό, ίσω να είναι πιο, πιο σωστό. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Αλλά ω όρο που χρησιμοποιείται κατά από το κίνημα το το monetary system, ε, εγώ θα επιμένω ότι το χρηματοπιστωτικό το αποδίδει πιο συνολικά, πιο σωστά και πιο, και πιο έγκυρα. Ναι, σαν, σαν συνθετικός όρος, ναι, Όντω. Απλά προσπαθώ, να παιδί μου, εντάξει, να δούμε... Να... Γιατί το χρ... ο όρος χρηματοπιστωτικό είναι, ε, περι, περι, περι, περιγράφει το τωρινό σύστημα το οποίο είναι μέρος του χρηματικού συστήματος, δηλαδή χρημα, χρηματοπιστωτικό σύστημα έχουμε εδώ και 100 χρόνια, 120 Χρηματο, Χρηματικό σύστημα έχουμε εδώ και 2.000 χρόνια, αν, αν με καταλαβαίνετε ρε παιδί μου. Ε, όχι, αυτό, αυτό κατά γνώμη μου είναι λάθος που λες. Από τη στιγμή που υπήρξε, γεννήθηκε υπήρξε το χρήμα ως μέσο ανταλλαγής, κατευθείαν την ίδια στιγμή γεννήθηκε και η πίστοση. Η ίδια δηλαδή η αποθυσ, αποθυσάβρηση Κάποιων πραγμάτων. Εγώ πήγα να σου και έδινα, έδινα κάτι. Τα έδινε σε κάποιον. Αυτό δημιούργησε το χρήμα, πιστοτικό χρήμα, το οποίο δεν του ανήκε, δεν υπήρχε πραγματικά. Έτσι γεννήθηκε το χρήμα. Αυτό φαίνεται και στο. πώς το λένε, στο. Σε ένα βιντεάκι πάρα πολύ ωραίο, το Money is Dead. Ναι, ναι, ναι. Ah, έχει δίκιο, ναι, ναι, ναι. έχει δίκιο, δίκιο. δίκιο. Εκεί. Τώρα το κατάλαβα. Bravue, τότε, Κατάσταση Απ' τη στιγμή που λες, απ' τη στιγμή δηλαδή που λες ε, χρήμα. Θα, συγγνώμη. Θα χρήμα. Ε, συγγνώμη, παιδιά, να πω κάτι. Ε, έχει λήξει, νομίζω, η συνεδρίασή μα για απόψε. Γιατί, ρε, Τεσάρτη. Έχουμε, θα, έχουμε θα. κάποιες λέξει στο Reddiction, αγαπώ. Ε, ναι, όμως, ε, ποιο είναι το ερώτημα για το μονετέρι, δεν κατάλαβα, δεν είναι χρηματοπιστωτικό τελικά. Ναι, ναι, Αυτό συζητάμε. Ε, όχι, όχι παιδιά, ε, η ανάλυση, ε, η... δεν θέλω ανάλυση, θέλω πρόταση. Η, πρότα... η πρόταση και εσύ είναι, ποιες είναι οι επιλογές μας, μην αναλύεται. Μισό λεπτά μισό λεπτά και η Γαπέλη. μην βιάζεσαι, έτσι, δεν, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόταση. Εδώ πέρα είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση συθέτοντα απόψει. Έτσι, για να μπορέσει να υπάρχει μία πρόταση συγκεκριμένη, θα πρέπει να συζητηθεί και να πει ο καθένα την άποψή του και να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι εάν δεν συζητήσουμε. Αυτό κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό έτσι, άλλο μπορεί να έχει κάποια άλλη γνώμη. Μισό λεπτάκι, μην βιάζεσαι. Αν κάποιος έχει αντίρρηση για το θέμα του χρηματοπιστωτικού, έτσι, ας το... Λέω εξ ότι ναι, σε ε, Εντάξει. Το να απλοποιήσει και να πεις χρηματικό σύστημα, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, ίσως. Ίσως, όταν μιλάς για πιο παλιά πούμε, για αυτά. αν και λέω και πάλι ότι η πίστοση υπήρχε με τη γέννηση του χρήματο μαζί. Έτσι. Ε, αλλά νομίζω ότι κυρίαρχο όρο που αποδίδει καλύτερα ε, το μόνο εταίρι, είναι χρηματοπιστωτικό. Ωραία, με κάλυψες, με κάλυψες, είναι ζωστά. Πάρα κάτω, Συμφωνώ. Συμφωνώ κι εγώ. Απλά το, το δικό μου debate είναι... Ότι ο όρος μονεταρισμός έχει και επιθετικό, επιθετικό, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίθετο, περιγράφοντας μια κατάσταση. Ναι, ο, μον, ο μονεταρισμό δεν είναι μόνο ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι και ο, ο, όλη αυτή η κουλτούρα της χρηματοπιστωτικής. Ο μονεταρισμός, αν δεν κάνω λάθος, έχω, παρά... έχω βάλει και ένα link εδώ πέρα έχει αποκτήσει πολύ αρνητική έννοια λόγω κάποιων πολιτικών που ακολουθήθηκαν από κάποια δεκαετία του περασμένου αιώνα και μετά από την Αμερική. Ο μονιταρισμός γι' αυτό έχει αρνητική έννοια. Είναι μία έννοια της μακροοικονομίας ας πούμε που νομίζω τέλος πάνω ότι το χρηματοπιστωτικό είναι το πιο σωστό για να αποδώσουμε τον όρο, το monetary. Ε, παιδιά, να πω ότι είναι δύο διαφορετικές λέξεις νομίζω μιλάμε τώρα. Μιλάμε για το «monetary system», φράση, η οποία την αποδίμουν σαν χρηματοπιστωτικό σύστημα και υπάρχει η λέξη «monetarism» που χρησιμοποιείται ο Τζόζευς στο Αντέν, το καλά». Εκεί νομίζω θα μπορούσαμε το να το μεταφράσουμε, μονεταρισμός. Ναι, ακρίβως. Αυτή η λέξη είναι που μεταφράζεται ως μονεταρισμός. Είναι μια λέξη με αρνητική χρεια, όπως ε, σας ανέφερα και πριν πει την χρησιμοποίηση και περιέχει την έννοια της εξουσίας του χρήματος. Οπότε ναι, νομίζω να καταλήξαμε με το χρήματοπιστωτικό έτσι. Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον ότι yeah. το μονεταρισμός προέρχεται από το μονέτα, το οποίο είναι από το ελληνικό, ε, λατινικό μονέτα, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό μονάδα. Το διαβάζω εδώ στο ναι και κάτι άλλο να πω ε, ότι ο μοναταρισμός όταν χρησιμοποιείται σε εγχειρίδια, ε, από όσο θυμάμαι κιόλας, σε εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα ε, η λέξη μοναταρισμός πρόκειται για μια συγκεκριμένη οικονομική θεωρία, έτσι, ε, η οποία υποστηρίζει τέλος πάντων κάποια πράγματα κάποια, για κάποια, θέματα, κάποια πράγματα για πληθωριστικές ε, αύξηση ποσού χρημάτων, το λέει και εδώ πέρα, έτσι, οδηγεί σε αύξηση ναι, του τιμων ότι ε, οδηγεί σε πληθωρισμό, ε, δηλαδή κακός κατά τη γνώμη μου, γιατί μονεταρισμό είναι η χρηματοπιστωτισμός, αλλά στα, στα εγχειρίδια τα οικονομίας ε, χρησιμοποιείται ως μία συγκεκριμένη οικονομική σχολή η, οποίας, η οποία υποστηρίζει και συνηγορεί σε συγκεκριμένα οικονομικά φαινόμενα. Αυτό είναι άλλος ένα λόγος, λόγος που δεν θα ήταν καλό να λέγαμε το μονεταρι, μον, μονεταρισμό. Ωραία, καταλήξαμε. Νομίζω, ναι. Ε, ο Κώστας θέλει okay, ναι. τη συνάντηση. Ναι, μου έχω βάλει άλλη λέξη στο chat. Generalist. Και την προηγούμενη αυτά που θα είχαμε πει, το generalist. Δεν δε θυμάμαι, το generalist ή μήνει την δισηπλινέρια. Ναι, έχεις δίκιο. Πολυγνώστης είναι καλό. Εγώ εδώ πέρα, στο θέμα generalist, έχω την αίσθηση ότι έχει μεγάλη σημασία τα, τα συμφραζόμενα. Γιατί μου έρχεται στο μυαλό και το πολυγνώστης, που λέει εδώ πέρα, και το ε, μισό λεπτάκι. Το κύριο Λαγός. Στο τις, Από όσο έχω ακούσει πολύ. το φράσκο αυτή τη φράση, η λέξη νομίζω πολύ γνώστης είναι καλύτερη, γιατί μιλάει για την εκπαίδευση στο, σε μια αρμπή κοινωνία. Και τότε χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Συμφωνώ. Έχω την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι στα ελληνικά χρησιμοποιείται περισσότερο η λέξη πολυμαθής. Αυτό είναι πολύ μάθη. Εγώ πάντως, ε, όπω και στην προηγούμενη meeting, θα πάω με την ε, περιφραστική. Άνθρωπο με σφαιρικέ γνώσει. Άγγελε, το πολυπράγμον συμφωνήσαμε να είναι το multidisciplinary. Μολτιδισυπληνέρια. Multidis okay. okay. Ναι, ναι, ναι, αποδίδεται καλύτερα έτσι. Ναι, ιδέα τελικά καταλήγουμε, καταλήγουμε σε ε, περιφραστικές ε, αποδόσεις. Είναι πιο ακριβή. Συμφωνώ δηλαδή, αλλά. Και κλείσαμε. Νομίζω, ναι. Α, α κάτι, κάτι άλλο, Κώστα, ένα τελευταίο. Ε, θα μπορούσε σε κάποιο σημείο, Type With Me, δεν ξέρω που, τέλος πάντων, ε, τέτοιες, τέτοιες λέξεις να παρατήθονται, και δεν είναι ανάγκη να τις συζητάμε, δηλαδή, στα meeting, μπορεί να προτείνει, όπως κάνουν στο φόρουμ, στο Translate, ε, να παρατήθονται στο γράφος και να, ε, να προτείνει θέλει μια απόδοση, μια ερμηνεία. Αυτό κάνουμε. Ήδη. Αυτό το κάνουμε. Στο graph. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο τα έχεις βάλει αυτά δηλαδή, Βαγγέλη, και δεν το είδα. Στο graph στο dictionary μπορούμε να κάνουμε edit και να προσθέσουμε ότι όποια αναγνωμία έχουμε. Μόλις το workforce αυτό. Υπάρχει κάποια λέξη. Το maglev transvirus το είχαμε καταλήξει. Είχαμε πει όχι μεταφορή, κάτι άλλο έχουμε πει. Μεταφορικά άλλο. μέσα είχαμε πει. Μεταφορικά, Μεταφορικά μέσα μαζική θεώρηση. Ή οχήματα. Ναι, ή <συμφ> οχήματα, το είχαμε πει σε αυτό. Για τα τρένα, λέμε. Για τα ασφαλή. Ναι, ναι, το είχαμε πει αυτά. Είναι η συγκοινωνία στι πόλει. Α, ναι, ρε ναι, sorry. Το έβαλα αυτό γιατί δεν το είδα στο z Dictionary. Το βλέπα ακόμα στο DraftKill. Νομίζω ότι δεν το είχαμε πει. Αλλά θυμόμουν να το είχαμε πει. Αλλά βέβαια μπερδευτήκα εκεί πέρα. Όχι οχήματα μαγνητική θεώρηση. Ναι, που βάλα μαγνητική ναι. Αλλά είχαμε πει για αρσενικό. Θυμάστε. Ναι, το μεταχωρήστο είχαμε απορρίψει. Και εγώ μεταχωρήστηκα. Είχα πει, αλλά το είχαμε απορρίψει. Εγώ θα πάω με μέσα μαγνητική θεώρηση. Ακούγεται καλύτερα. Κι εγώ. Κι εγώ. Οκ, okay, το δέχτησαι. Μέσα μαγνητική θεώρηση. Πολύ λίγο το, το τελευταίο κάτω. Έχω την αμοιβή εντύπωση να, να μου πει λίγο ο Κωνσταντίνο αν καταλάβω καλά. Είσαι φιλόλογο ότι το, η χρήση των, ε, αρσή, του αρσενικού γένου ουσιαστικά δεν είναι ε, στην παλαιά γλώσσα. Πλέον δεν χρησιμοποιούνται πιο πολύ το πολύ του δέτερο γένο. Δώσε μόνο ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό για να καταλάβω ακριβώ τι εννοείς. Συγγνώμη, το τρανσβέιρο είναι και αυτό αρσενικό. Δεν τίθεται θέμα παλαιά γλώσσα. Ήταν αλκιστήρα, α πούμε. Ναι, ο ανελκυστήρας είναι μια χαρά ε, άνω, έλκο ελ, ελ, και ήρας. Τωρία, συγγνώμη, είναι, μεταφο είναι μεταφορικά μέσα μαγνητικής αιώρησης, νομίζω. Ναι, ναι, σωστά. Ε, Κωνσταντίνα, κύριο. Ναι, αφορικά, σωστά. Κώστα, αυτό είναι στη φυσική. Νομίζω Νο... ότι θερμοελεκτρικό φαινόμενο δεν λέγεται έτσι. Θερμοελεκτικά ζεύγη. Ναι. Τα ή τα ζήτα που λέγαμε. Πού είσαι κάνει ρε. βάγω Βάγκο, μου διεστραίσουνα κι εσύ. Όχι ρε. εγώ λέω για το κόμιξ. Με το νιτα Το θερμοελεκτρικό φαινόμενο λέγεται θερμοελεκτρικοεφέκτη. Να αλλάζει κάτι. Θερμοελεκτρικά ζεύγια. Τι πράση των Είσαι σίγουροι. Ε, ε, σίγουροι. Δεν μπορώ να το καταλάβω το θερμοελεκτρικά τι, τι θα να σημαίνει. Να είναι η Wikipedia. Ουσιαστικά αυτό που λέει η Wikipedia είναι ότι όταν ότι δημιουργείται ένα στενές ηλεκτρικό ρεύμα ε, όταν ένας ε, καλός αγωγός του ηλεκτρισμού ε, έχει διαφορετικές θερμοκρασίες στα άκρα του. Όχι, μιλάει για δύο μέταλλα διαφορετικά. Δεν μιλάει για τον αγωγό Είναι ουσιαστικά το... Ε, μοιάζει με το θερμοελεκτρικό αν συνδέεται. Είναι ουσιαστικά η αρχή λειτουργία των εργακό πάνελ. Παιδιά, παιδιά, σωρι, παιδιά, παιδιά, συγγνώμη. Ε, δεν ξέρω ρε παιδιά που το βρήκαμε αυτό αλλά θερμοκάπουλ δεν, δεν υπάρχει. Θερμοκάπουλ υπάρχει και είναι τα, τα, τα θερμοελεκτικά ζεύγη. Θερμοελέκτρικ υπάρχει, συγγνώμη. Ε, τότε είναι θερμοελεκτρικό φαινόμενο. Ο, όχι, πρέπει, περί, λίγο. Αυτό το κάπουλο και τα ζεύγια δεν μπορώ να το καταλάβω σε τι, σε τι αναφέρετε. Άμα θέλουμε να το μεταφράσουμε είναι το, το φαινόμενο των θερμοηλεκτρικών ζευγών. Τώρα το είδα. Είναι το φαινόμενο των θερμοηλεκτρικών ζευγών, το θερμοκάπουλο effect. Το θερμοκάπουλο σκέτο σωστός. είναι άλλο. Έλα, thermocouple... oh, sorry. Σωστός λέω. Ναι, ναι, thanks. Ε, το θερμοκάπουλο σκέτο είναι... Θερμοελητικά ζεύγη. Το θερμοκάπλο εφέκτη είναι το φαινόμενο των θερμοελεκτρικών ζευγών. Εντάξει, δεν... είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω καθόλου. Οκ, okay, καταλήξαμε. Ναι, ναι. Οκ, okay, κρέας, ε, νομίζω μπορεί να κλείσει το ρεκόδιν, αν δεν έχει κάποιο να πει κάτι. Τελειώσαμε. Ναι. Απλώς έχω να πω ότι πρέπει η να, να διαβάζεται η ατζέντα στην αρχή τη εγωγράφησης. Βαγγέλη, Βαγγέλη, okay. okay. okay. Η ατζέντα να διαβάζεται στην αρχή της